Λοιπόν καλησπέρα και πάλι σε όλες και όλους Ελπίζοντας πως όλα τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα λεπτά έχουν λυθεί Σας καλωσορίζουμε στην Αποψινή Αστρική Πύλη Σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου του 2012 Μια μέρα μετά τις Εθνικές Εκλογές Αντρέα Να πούμε στα μικρόφωνα του ατλαντη μηνα Παπαγεωργίου και Ανδίας Πανοτσόπουλος Να δώσουμε τρόπους επικοινωνια αρχικά Ή θέλεις να κάνουμε μια εισαγωγή στο απόψινό ε. μας θέμα? Θέλω να μου σχολιάσεις καταρχά τα αποτελέσματα των θεσνών εκλογών. Κοίταξε, θα γίνουμε πολιτική εκπομπή καθαρά σε λίγο, μου φαίνεται. Όχι, είναι Ωστόσο, ένα, λεπτό, ένα δύο. σχολιάκι μπορούμε να το κάνουμε. Ο δεν οφείλουμε. είναι κακό αυτό. Ο, ο, ο, το ή είναι κάτι το οποίο απασχολεί, αν όχι όλου, του περισσότερου από εσά. Τουλάχιστον 6 με 7 στου 10 απασχολεί βασικά όσοι και ψήφισαν. Είχαμε άλλωστε και την εκπομπή για την πολιτική και για το πώ αντιμετωπίζουμε ναι, η τη δημαγωγή. Αυτή είναι προηγούμενη εκπομπή, η ναι. δεν έχει ανέβει ακόμα στο αρχαίο εκπομπών μα. Mm. Αυτό είναι μια παράβλεψη δική μα. Ωστόσο, όλο αυτό το. Προεκλογικό και μετεκλογικό, Αλεσβερίσι μα ε, ξεσυντώνησε, μας αποσυντώνησε, μας έβγαλε από τον ορθό δρόμο και λίγο έχουμε παραβλέψει τα καθήκοντά μα εντό αγωγικών ε, Το σχόλιο μου είναι ότι ο λαό έδωσε την πρώτη του κλωτσιά. Αυτό ε, η ερμηνεία που δίνω στο εκλογικό αποτέλεσμα είναι αυτή. Είναι μια πρώτη κλωτσιά. Με την έννοια ότι δεν βγάζει κάτι ξεκάθαρο, δεν βγάζει κυβερνητική πρόταση. Καλά, έτσι κι σε καθαρά ε, νόμιμο, θα το έλεγε κανεί, και δημοκρατικό επίπεδο, ήταν η πρώτη ευκαιρία που το είχε δοθεί έτσι και αλλιώ μετά, μετά την είσοδο τη Ελλάδα στο Μνημόνιο. Και δεν αυτό. είχε κι άλλη ευκαιρία. είναι η πρώτη αντίδραση της, των Ελλήνων στην πολιτική των Μνημόνίων. Έδωσε ναι. μια κλωτσιά και νομίζω αυτή η κλωτσιά εκφράζει και το σκεπτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το, το σκεπτικό είναι ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Με την έννοια ότι. Στο μυαλό του Έλληνα υπάρχουν το ευρώ, υπάρχει δεν θέλω μνημόνιο, η Ευρώπη λέει άλλα. Είναι τελείω ο δόλο το σκηνικό και δεν, εξαρτάται, δεν είναι θέμα το οποίο εξαρτάται μόνο από τι δυνάμει μα, υπάρχουν διάφορε δυνάμει στην Ευρώπη που καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα και το τι ισχύει και στη χώρα μα εν τέλει. Οπότε αυτό το μούδιασμα του εκλογικού σώματο εγώ πήρα από αυτέ τι εκλογέ. Και βέβαια όπω είπε και εσύ δεν εξαρτεται μόνο από την Ελλάδα δεν εξαρτάται μόνο από την Ελλάδα οι μελλοντικέ εξελίξει. Είχαμε ήδη και αλλαγέ. Στη Γαλλία, οπότε αυτό μπορεί να μας γεμίσει Με αισιοδοξία Για το μέλλον Λοιπόν κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε γρήγορα γρήγορα τον επίλογο Έχουμε τον πρόλογο μάλλον Αυτόν τον πολιτικό Και να περάσουμε στον πρόλογο της εκπομπής Σημερινής Με α, τι θα ασχοληθούμε μια Λοιπόν είναι ένα θέμα γυρι... Επιστρέφουμε μετά από αρκετό καιρό Ανδρεάς σε αμυγός Μεταφυσικό πεδίο Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε κάτι τέτοιο Ναι και ίσω είναι και η πρώτη φορά που θα το προσεγγίσουμε έτσι. Θα είναι μια εκπομπή η οποία θα ευχαριστήσει αρκετά όλου εσά, του εντό αγωγικών μεταφυσικάδε, που έχετε βαρεθεί την προσέγγιση τη αστρική πύλη, η οποία λέει, Μήπω να δούμε όμω και αυτό το στοιχείο. Εγώ θα προσπαθήσω να το κρατήσω λίγο αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι ο δικηγόρο του Διαβόλου και ο Μινάσ, βέβαια, θα κάνει το ίδιο. Ωστόσο και ο καλεσμένο μα είναι επιλεγμένο με αυτό το σκεπτικό. Λοιπόν, είναι η Μόρα και οι Σκιέ. Uh, όπως σα είπαμε καθαρά μεταφυσικό Θέμα το σημερινό Πολύ σκοτεινό Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν ναι, πολύ γρηγορό Είναι ένα θέμα το οποίο Θα έλεγα ότι είναι ιδανικό Για συζητήσεις μέσα από παρέες Με προσωπικές εμπειρίες δηλαδή για όσοι από εσάς έχετε επαφή θα είστε περισσότεροι α, με το διαδίκτυο και με τα διαδικτυακά φόρουμς Εναλλακτική αναζήτησης Λογικά θα έχετε περάσει αρκετές ώρες από τη ζωή σας διαβάζοντας προσωπικές α, εμπειρίες α, Έτσι ανατριχιαστικές από ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν το φαινόμενο της μόρας Τι δηλαδή ακριβώς δεν ξέρω αν να, να το, το Για να το πω θα το αναλύσουμε σε πολύ λίγο τι είναι αυτό το φαινόμενο Μόρα είναι αυτό το συνέστημα που έχει συμβεί κατά τη διάρκεια του ύπνου σας όπου ενώ έχετε ξυπνήσει το πιθανότερο είναι να μην μπορείτε να κουνηθείτε να, είστε ακίνητοι σαν να είστε ε, παράλληλοι και ε, να έρχεται να, να σας πλακώνει κάτι στο στήθος να βλέπετε μια σκία, μια μορφή, μια κακιά μάγισσα δεν ξέρω πως το ερμηνεύει ο καθένα και μια εμπειρία η οποία συνήθω φέρνει αισθήματα τρόπο, αλλά όχι μόνο. Και το σίγουρο είναι ότι τα συναισθήματα που προκαλεί είναι έντονα. Και είναι κάτι το οποίο έχει ζήσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ίσω και το μεγαλύτερο. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια τη δεύτερη ώρα, δηλαδή κατά τι 1 και 5, 11 και 10, θα έχουμε μαζί μα τον πολύ πυροερευνητή σε τέτοια θέματα και συγγραφέα τον κύριο Τζόναθαν Bright ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων που θα του θέσουμε και εμείς, αλλά θέλουμε να του θέσετε και εσείς και αμέσως τώρα θα περάσουμε στους τρόπους επικοινωνίας. Πριν να περάσουμε θα ήθελα να πω ότι ε, όπως αναφέραμε και προηγουμένως η σημερινή εκπομπή ε, θα βασιστεί πολύ πάνω στο θέμα της προσωπικής εμπειρίας. Οπότε να ας πούμε πως όσοι έχετε τέτοιου είδους ε, παράξενες εμπειρίες με σκιέ με, με εμφανίσεις μόρας και ε, τα συναφή, Μπορείτε να μα τη στέλνετε είτε στο facebook ραδιοφωνική αστρική πύλη ή αλλιώ Stargate FM ή στο email stargatefm.gmail.com Και εμείς θα τη διαβάζουμε βέβαια, δίχως να αναφέρουμε ονόματα και διευθύνσεις έτσι για Αν να θέλετε, να, γίνεται... να, τα να, θέλετε, θέλετε εάν... να τα αναφέρουμε, δεν έχουμε πρόβλημα Απλά έτσι για να γίνεται συζήτηση, να γίνεται κουβέντα, να μοιραστείτε μαζί μας Να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση έτσι. που θέλουμε να έχουμε με εσάς την παρέα του Τλαντής και την παρέα της αστρική πύλη ε, όμως σιγά σιγά μα έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα, η στήλη της δισογραφίας νομίζω μηνά Ένα είναι ένα νέο η άποψή μου για άποψε για να μην το καθυστερήσουμε Ναι ε, θα συντομεύσουμε με τα νέα για να περάσουμε στο κύριο θέμα το οποίο ε, νομίζω ότι θα αρέσει σε πολύ κόσμο Ο οποίος έδειξε βέβαια και την κατάλληλη υπομονή μέχρι να κατσαβιδώσουμε τα προβλήματά μας Σε πολύ λίγο ερχόμαστε Λοιπόν η δισογραφία για αυτή την εβδομάδα όπως είπαμε και προηγουμένως η Κυριακή των Εκλογών έχει αποτελέσει πλέον παρελθόν όμως εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στην περίπτωση ενός νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβούλου στην πόλη Βουίτμπη της Βρετανίας ο οποίος σύμβουλος ορμάζεται Simon Parks Ο Parks λοιπόν ο οποίο εξελέγει τοπικός άρχοντας στις πρόσφατες εκλογές δήλωσε σε συνέντευξή του όχι κάποιο πρόγραμμα προκλογικό ή τη σκοπεύει τέλο πάντων να κάνει. Δήλωσε πω η βιολογική του μητέρα είναι ένα πράσινο εξογίνο ύψου τριών μέτρων ενώ φέρει και 8 δάχτυλα στο κάθε χέρι. Η πρώτη στο αναμνήσεις με άλλα εξογίνα όντα ξεκίνησε να, να εξιστορεί την υπόθεσή του. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, από την ηλικία των 8 μηνών προέρχονται όταν ένα παράξενο πλάσμα με πελώρια μάτια και λεπτό στόμα. Τον επισκέφτηκε στην κούνια του και επικοινώνησε τηλεπαθητικά μαζί του για να του αποκαλύψει πω πρόκειται για την πραγματική του μητέρα. Παρά το ότι ο Πάρκς μεγάλωσε με πραγματικού ανθρώπου, ισχυρίζεται πω έκτονται έχει εκατοντάδε επαφέ με εξωγήνου και πιστεύει πω η μαμά του δεν το ξέχασε, αφού στην ηλικία των 11 ετών τον πήρε μαζί τη σε διαστημόπλιο. Παρ' όλα αυτά, ο δημοτικό σύμβουλο καθησύχασε τους του δημότε του, υποσχόμενο πω οι εμπειρίε και τα πιστεύω του δεν θα επηρεάσουν τη δουλειά του. Βλέπουμε λοιπόν ότι. Είδαμε και εμείς ε, κάποια... Πήραμε μια γεύση χθες νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις ε, υπόψη ή λογικά θα έχει για κάποια εξωγήινα γεγονότα τα οποία ενδεχομένως να δούμε στην Ελληνική Βουλή τους επόμενους μήνες φαίνεται όμως ότι και οι Βρετανοί έχουν τα δικά τους περίεργα περιστατικά έστω και σε επίπεδο Δημοτικών Συμβούλων Μάλιστα μου αρέσει η σύνδεση που κάνεις με την Ελληνική Πολιτική Επικαιρότητα ε, ναι, Εντάξει ε, Δεν θέλω να σχολιάσω πάνω σε αυτό ε, ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον και των ελληνικών ΜΜΕ ε, και των διεθνών αλλά και του κόσμου ε, Πλά, αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι αυτοί οι εξωγήνοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν είναι το κεντρικό μήνυμα αυτών των εκλογών. Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που παρουσίασαν τα διεθνή μιμιέψιλον ε, τουλάχιστον και βλέπω ότι υπάρχει και πολύ έντονη συζήτηση στον κόσμο σχετικά με την εμφάνιση εξωγήνων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να πούμε ότι ε, θεωρούμε ότι δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Αφήστε το αυτό να το ερευνήσουμε και εμεί στην τελική επαφή των προβληματισμών μα και των ευαισθησιών μα σε τέτοια θέματα τα οποία είναι μεταφυσικά καθαρά. Ωραία. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Θα σε πολύ λίγο. Δεν θα σα πολύ Έχουμε ένα νέο το οποίο είναι σπάνιο. Ε, το θεωρώ, το καταδράσω στα πολύ σημαντικά που έχουμε δει μέσα στο 2012 και αφορά τα chemtrails, αυτά τα ίχνη συμπύκνωσης όπως μπορούν να μεταφράσουν έχουν και άλλες διάφορες μεταφράσεις, είναι αυρύτερα γνωστά ω chemtrails ή contrails όπως τα διαβαζοντώ στην ανακοίνωση. Ποιο έβγαλε ανακοίνωση όμως για το θέμα των chemtrails ε, Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνα διαμέσου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το γνωστό GEA yeah, ο εκπρόσωπος τύπος λοιπόν του ΓΕΑ yeah, έβγαλε την εξής επίσημα ανακοινώση την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στο επίσημό site της πολεμικής αεροπορίας το site είναι HAF. Ε, λοιπόν, σε απάντηση ερωτήσεων αρκετών συμπολιτών μας που αφορούν σε ίχνη που παρατήρησαν στον ελληνικό εναέριο χώρο το γενικό επιτελείο αεροπορίας ανακοινώνεται εξή. Μιλάμε Προ... για τα trails συγγνώμη τους... ναι. που σε διάκοπτα ε, πρώτον, καμία πτήση ψεκασμού με χημικές ουσίες δεν εκτελείται πάνω από το ελληνικό έδαφος εκτός ελάχιστον που αφορούν ψεκασμού σε περιορισμένες καλλιεργήσιμε εκτάσεις από πολύ χαμηλό ύψος, οι οποίες πάντως δεν έχουν αρχίσει ακόμα για το έτος 2012. Δεύτερον, τα λευκά ίχνη που παρατηρούνται και ενδεχόμενα προκαλούν ανησυχία Αποτελούνται από νερό υπό τη μορφή σταγωνιδίων ή μικροσκοπικών παγογκιστάλων και οφείλονται στη συμπίκνωση των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια των πολιτικών αεροσκαφών τα οποία κινούνται σε αεροδιαδρόμου άνωθεν τη χώρα μα. Τρίτον, η συμπίκνωση των υδρατμών των καυσαερίων αποτελεί φυσικό φαινόμενο και οφείλεται στη χαμηλή θερμοκρασία του αέρα στα μεγάλα ύψη όπου κινούνται τα αεροσκάφια αυτά. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και στι εξατμίσει των αυτοκινήτων στι πολύ ψυχρέ ημέρε. Ο χρόνο κατά τον οποίο είναι ορατά τα ίχνη συμπίκνωσης, μεταβάλλεται ανάλογα με τι συνθήκε θερμοκρασία και υγρασία στο ύψο πτήση. Και κλείνουν ε, την ανακοίνωση αυτή ε, με το τέταρτο. Οι πτήσει των αεροσκαφών αυτών εγκρίνονται και ελέγχονται ανα πάσα στιγμή από την υπηρεσία πολιτική αεροπορία τη χώρα μα, ενώ η πολεμική αεροπορία εξασφαλίζει ότι δεν εισέρχεται άλλο ίχνος στον ελληνικό εναέριο χώρο για άλλη δραστηριότητα. Αντισμήναρχο Κωνσταντίνο Γράψα, εκπρόσωπο του Βλέπουμε λοιπόν μια επίσημη ανακοίνωση, ένας επίσημος κρατικός φορέας βγάζει μια ανακοίνωση για τα Game Trails Η οποία είναι να πούμε σημερινή έτσι, έχει εκδοθεί μόλις πριν από λίγες ώρες, είναι φρέσκια φρέσκια. Αθήνα 7 Μαΐου είναι ανακοίνωση, να. αριθμός ανακοίνωση 056 κάθετος 2012. Ναι, βέβαια, για να σχολιάσουμε την. Τη... Να πούμε τη... ότι. Α, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το Υπουργείο Εθνική Άμυνα αναγκάστηκε να προβεί σε αυτή την ανακοίνωση, διότι τι τελευταίε μέρε πριν τι εκλογέ, τουλάχιστον 7 με 10 μέρε πριν τι εκλογέ, είχαν οργιάσει συζητήσει γύρω από ίχνη τα οποία εμφανίστηκαν στον ουρανό και ο κόσμο θεωρούσε ότι είναι αεροψεκασμοί, οι οποίοι έχουν κάποιου σκοπούς, Έχουμε παρουσιάσει το θέμα αναλυτικά και στην εκπομπή μα. Με κάλυψε κατά το ίμιση e με αυτό που είπε. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα είχε προμοταριστεί και από συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα λίγε ημέρε πριν τι εκλογέ, εντείνοντα τα συνωμοσιολογικά σενάρια. Δεν πήγε και άσχημα, γύρω στο 10% έπιασε. Και να πούμε ότι πάντα σε αυτό το, σε αυτό το κλίμα των ημερών, όπω είπε και εσύ, την προηγούμενη Κυριακή, όχι χθε, την προηγούμενη δηλαδή, στι 29 Απριλίου. Πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρία με αίτημα την πάυση των αεροψεκασμών στου ουρανού της Ελλάδα. Ήταν μια εκδήλωση η οποία διαμορφω... ε, οργανώθηκε από δύο διαφορετικέ ομάδε πολιτών μέσω Facebook, την Ομάδα Δράση Αττικής κατά των Αεροψεκασμών και την Κίνηση Ενάντια στου Χημικού Αεροψεκασμού. Περίπου 150 συνάνθρωποι μα διαμαρτυρήθηκαν εκείνη την ημέρα με ειρηνικό τρόπο, κρατώντα πανώ και μοιράζοντα φυλάδε στου περαστικού. Ανάμεσα σε αυτού ήταν και ο κύριος Νίκος Κατσαρός, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και επιστημονικός συνεργάτης του Δημόκρου, τον οποίον τον είχαμε και εδώ στην εκπομπή πριν από μερικούς μήνες να μας μιλήσει για το θέμα. Βγεινά, αν δεν κάνω λάθος και μου φαίνεται περίπου που το αναφέρεις, είναι ότι πέρασε σχετικά μια βόλτα από το Σύνταγμα τότε. Εννοείται, πώς βγήκε το ρεπορτάζ. Α. Λέω, λέει, και δεν είναι ρεπορτάζ από το διαδίκτυο αυτό λοιπόν Είναι ειδικό σου ρεπορτάζ Ναι έπρεπε να Γιατί κατέβηκα Γιατί α... από όσο γνωρίζω Είναι η πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα χρονικά της Ελλάδας Η οποία σχετίζεται Με ένα, με ένα θέμα το οποίο ξεπίδησε μέσα από τις θεωρίες συνωμοσία αναξαρτήτως πλέον αν σήμερα κάποιοι το θεωρούν συνωμοσιολογικό σενάριο ή όχι. Κάποιοι δηλαδή το θεωρούν καθαρή πραγματικότητα. Και ήμουν πολύ περίεργος να πάω να δω τι παίζει. Ε, πήρα το φυλάδιό τους, συζήτησα λίγο με τον κόσμο, έμεινα και κανένα τέταρτο και φυλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Είχε ενδιαφέρον Είναι όντω. ως πρώτη μαζική εκδήλωση η οποία συνδέεται με θέματα συνδημοσιολογίας νομίζω ότι είναι κάτι εκπληκτικό και πιστεύω ότι θα έχουμε να δούμε και συνέχεια Βέβαια εγώ να σα πω στο θέμα των chemtrails θεωρώ ότι έχει αναπτυχθεί υπερβολή γύρω από το, αυτό το φαινόμενο, το έχουμε αναλύσει και στην εκπομπή μπορείτε να ανατρέξετε στο αρχείο εκπομπών μας το οποίο θα βρείτε στον ιστοτοπό μας www.stargatefm Gr. εκεί στο αρχαίο εκπομπών θα βρείτε συγκεκριμένα την εκπομπή που έχουμε κάνει για τους αερόψεκασμούς και τα chemtrails οπότε θα μπορείτε να έχετε και μια εικόνα ποια είναι η δική μα άποψη επί του θέματος πάντως βλέπω άλλη μια επίσημη διάψευση, δεν ξέρω μπορεί κάποιο να πει γιατί να εμπιστευτώ έναν επίσημο φόρεα Είναι η πρώτη φορά, είχαν, από όσο γνωρίζω, είχαν γίνει κάποιες επερωτήσεις από βουλευτές Προς την κυβέρνηση δεν υπήρξαν α, έτσι, τόσο συγκροτημένες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρώτη φορά. Είναι δεδομένο, όπως σου είπα και προηγουμένως, έγινε χαμό στα κοινωνικά δίκτυα το τελευταίο δεκαήμερο. Υπήρχαν πολίτες οι οποίοι έπαιρναν τηλέφωνο, έστελναν πιστολές, έβγαζαν τις επιστολές στο facebook ή στο twitter είχε γίνει πανζουριλισμός όλοι πίστευαν ότι ψεκάζονταν λίγο πριν τι εκλογέ. για να κλείσουμε για αυτό το θέμα ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω πάνω στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γενικό επιτελείο αεροπορίας θέλω να πω ότι μου φαίνεται περιεργό αν και μάλλον θέλει να ενημερώσει το ευρύ κοινό σε ένα ρόλο όμω που δεν έχει κάτι μου. μας ενημερώνει τι μπορεί να είναι αυτά τα ίχνη που βλέπουμε στους ουρανού. Ε, με ποια δικαιοδοσία βγαίνει το ένα γενικό επιτελείο αεροπορία, το οποίο υποτίθεται ότι με τη είναι στην ουσία Να. το αρχηγείο της ελληνικής πολεμικής αεροπορία. Με τη δικαιοδοσία. Είναι ο τι... επιστημονικό φορέας και μας ενημερώνει ότι τα ίχνη του ουρανού έχουν τάδε σύνθεση και προκαλούνται από αυτά τα πράγματα. Δεν το θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι. Θεμητό απαραίτητα από Αν... έναν φορέα Ο οποίος είναι άσχετος Με, με επιστημονική ανάλυση ανάλυση τέτοιων θεμάτων Μπορεί να Άσχετος, με... είναι βαριά λέξη Απλά θεωρώ ότι δεν είναι δουλειά τους Να μας αναφέρουν τι είναι αυτά τα ίχνη Αυτό είναι δουλειά των επιστημόνων. Αν είδες τα... Στο πρώτε πρώτες δύο παραγράφους Στέκεται κυρίως το εάν πετούν Μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το. ξένα, μάλλον αεροσκάφη πάνω από τον ελληνικό ενέαριο χώρο. Γνωρίζω ότι στο συγκεκριμένο φορέα στάλησαν πάρα πολλέ επιστολές α, οι οποίες έθιγαν σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα άγνωστα αεροσκάφη τα οποία αφήνουν τα συγκεκριμένα ίχνη και τι γίνεται, τι κάνει ας πούμε, η αεροπορία για αυτό το θέμα. Τέλο πάντων. Αυτό. Οκ, okay, οκ. Okay. Δεν είναι ότι έχω σοβαρή ένισταση με, με την ανακοίνωση. Απλά θεωρώ ότι δεν καλύπτει το θέμα ολοκληρωτικά 100%. Με άφησε ανικανοποιητό. Θα μου πει, δεν γινόταν και αλλιώ. Να βγει και ένας επιστημονικός φορέας να δώσει μια άποψη. Αυτό, αυτό λέω. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα νέα. Να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να είμαστε πάλι μαζί. Να με βάλουμε ένα τραγουδάκι εννοείς θέμα, δηλαδή. Ναι. Λ λοιπόν, θα, θα πέρασου... βάλουμε ένα τραγουδάκι, τι θες να βάλω, έχεις κάποια προτίμηση Όχι, καμία Όχι. απολύτως Αμέσως Ωραία. μετά το μουσικό αυτό διάλειμμα θα είμαστε και πάλι πίσω Έχουμε ήδη λάβει ε, τρεις-τέσσερις ιστορίες σας ε, Που αφορούν ε, στενές επαφές που είχατε με σκιερά Σκυερέ οντότητε, μόρα κτλ. Θα τι διαβάσουμε. Θα πούμε και εμεί κάποια πράγματα που έχουν γραφτεί, κάποιε θεωρίε, κάποιοι Έλληνε ερευνητέ που έχουν ψάξει το θέμα, τι αναφέρει η επιστήμη, μια επιστημονική εξήγηση, αλλά και κάποια άλλα περιστατικά α, ανεξήγητα φαινόμενα τα οποία σχετίζονται γενικότερα με όλα αυτά τα θέματα. Και στη συνέχεια θα έχουμε, όπω είπαμε, μαζί μα τον κύριο Τζόναθαν Μπράιτ. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμο, Φυσικά και δεν είμαι, αλλά θέλω να βάλω ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι, θέλω να βάλω «Σ Μάσιν και πρέπει να το ψάξω λίγο παραπάνω, Μινάμ. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο αρχίζει και το κεντρικό μα θέμα, «Περιμόρας». Είναι κάπως awkward αυτό το οποίο ζούμε, οπότε θα σας βάλω «ΣΚΑΝ ΚΑΝ ΚΑΝΑ πω... Κάτι δεν πάει καλά σήμερα μήνα. Πάμε, πάμε. Κάτι δεν πάει καλά. Ας μην το παρατραβάμε όμως. και πάλι μαζί σας η ώρα, ναι. η ώρα είναι 11 παρα 10 και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο απόψινό μας θέμα. Έχουμε λάβει και κάποια άλλα μηνύματά σας σχετικά με τι, σχετικά με το φαινόμενο της μόρας και, το, και τις σκιές οι οποίες στοιχιώνουν τα όνειρά μας και όχι μόνο και αυτό μάλλον είναι το πιο α, ανατριχιαστικό. Φαινόμενα τα οποία δεν μπορεί να τα εξηγήσει, τουλάχιστον δυσκολεύεται να τα εξηγήσει το ανθρώπινο μυαλό Αμ, Δεν ξέρω Αντρέα, αν πώς θα ε... να κάνουμε την εισαγωγή ε, ε, Θες, θα ήθελα να κάνουμε, ε, να δώσουμε έναν ορισμό αυτού του φαινομένου Να το καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούνε, να έχουν μια διαβγή εικόνα του τι ε μόρα θες να το κάνεις εσύ ή θες να το κάνω εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα έχετε, σας ρωτώ ευθέως λοιπόν αν έχετε νιώσει ποτέ στον ύπνο σας πως μια σκιά σας πλησιάζει από μια άγνωστη προέλευση και σας ακινητοποιεί νιώθετε δηλαδή ότι έχετε παραλύσει Α, και όχι μόνο έχετε παραλύσει αλλά είστε και εντελώς αβοήθητοι Χωρί καμία απολύτως ελπίδα α, για άμυνα. Και έτσι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένα ωραίο βιβλιαράκι που έχουμε εδώ μαζί μας, τι συμβαίνει όταν κοιμόμαστε και ποια άγνωστα πλάσματα, οντότητες μας, περα, μας περιβάλλουν, χορεύοντας τριγύρω μας, ενώ εμείς αγνοούμε παντελώς τη μορφή και τις προθέσεις τους. Λοιπόν, αρκετοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια του ύπνου του, ή εκεί όταν βρίσκονται στο ενδιάμεσο στάδιο, έχουν αναφέρει την εκδήλωση ενός περίεργου φαινομένου μιώθουν ένα βάρος εκεί κάπου στο ύψος του στήθου τους και πάρα πολλοί από αυτούς αναφέρουν την, την θέαση μιας περίεργης σκιερής μορφής άλλες, άλλες φορές ακαθόριστης και άλλες φορές καθαρά καθορισμένης παίρνει έναν οποιονδήποτε με μορφή η οποία ενσαρκώνει Φόβους, α, των πιο τρομακτικών εφιαλτών τους Λοιπόν, τι ακριβώς όμως α, είναι όλα αυτά Είναι πολύ δύσκολο κανείς να το απαντήσει Υπάρχει μία σχολή η οποία αναφέρει α, ότι πρόκειται για το φαινόμενο sleep παράλυσης το οποίο θα μας το εξηγήσει αμέσως μετά ο Ανδρέας. ενώ υπάρχει και μία άλλη σχολή περισσότερο έτσι προς το, προς το μεταφυσικό ή παραφυσικό η οποία πηγαίνει αυτή την εξήγηση έτσι στη, σφαίρα του, στη σφαίρα του αγνώστου και μιλάει για κάποιες εξοδιαστατικές οντότητες που ίσως μας επισκέπτονται που και που και εκδηλώνονται με αυτόν τον τρόπο πολύ, πολύ περισσότερα για όλο αυτό το θέμα θα μας πει ο κύριος Τζόναθαν Μπράιτ σε λίγα λεπτά Θα ήθελα να δώσω και εγώ παρό τον. Θα πάρω το γάντι και να το σηκώσω από το γάντι το οποίο μου έδωσε ο Μινάς και να συνεχίσω λέγοντας ότι έχει αναπληθεί μια ολόκληρη φιλολογία και στο διαδίκτυο και στην ξένη βιβλιογραφία περί αυτού του φαινομένου στην Ελλάδα. Η βιβλιογραφία θα την χαρακτηρίζα εξαιρετικά περιορισμένη στο θέμα της Μόρας. Ε, μιλώντας για αυτό το θέμα με μια φίλη μου, κοντινή μου φίλη η οποία είναι ψυχίατρος και η οποία ακούγοντας, ακούγοντας να κάνω περιγραφές του τι εστί μόρα και αν η επιστήμη έχει μια εξήγηση, ότι αν μπορεί να το εξηγήσει μου είχε πει ότι αυτά τα πράγματα έχουν εξαιγηθεί αρκετά αναλυτικά εδώ και αρκετά χρόνια. Μου μίλησε σχετικά με τα υπναγωγικά και τα υπνοπόμπα φαινόμενα. Περίερες λέξεις δεν, δεν νομίζω ότι τις έχετε ξανακούσει περισσότεροι. Θα σας αναλύσω σε λίγο τι είναι όλα αυτά και είναι φαινόμενα τα οποία άπτονται τις επιστήμες τις ε, ψυχιατρική μην ε, σας φοβίζει τόσο πολύ αυτό το πράγμα είναι μια επιστήμη η οποία μελετά τα, τα διάφορα τεκτενόμενα εντός ε, του ψυχικού μας ε, κόσμου να κάνουμε έτσι να το πάρουμε λοιπόν από την αρχή στη διεθνή βιβλιογραφία και το πάω λίγο ασχολούμενος τώρα αυτή τη στιγμή κυρίως με την επιστημονική προσέγγιση δεν θα μείνουμε όμω μόνο σε αυτή ε, έχει να αναπτυχθεί ένας όρος ο οποίος έρχεται να περιγράψει όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα ε, λίγο πριν κοιμηθούμε ή λίγο μετά ε, το γεγονός όταν έχουμε ξυπνήσει. Ε, υπναγωγικό φαινόμενο είναι αυτό το φαινόμενο, φαινόμενο το οποίο λαμβάνει η χώρα η όταν είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση, μια μεταβατική κατάσταση ανάμεσα στο να είμαστε ξύπνοι και ανάμεσα στο να κοιμηθούμε. Ενώ αντίθετα, συναντισ... με αντίστροφη φορά, είναι τα υπνοπόμπα φαινόμενα τα οποία περιγράφουν μια κατάσταση η οποία ξεκινάει από τον ύπνο και μας... και καταλήγει να ξυπνήσουμε. Ε, ε, έρευνα κυρίως έχει κάνει ο Άλφρεντ Μωρή ή Μωρή, για να το πω με γαλλική προφορά ε, αλλά τον όρο υπναγωγία που περιγράφει εν, εν όλα αυτά τα φαινόμενα τον καθίερω ο ένας Έλληνας ο δόκτωρ Ανδρέας Μαυρωμάτης το 1983 σε μια εργασία την οποία έκανε και το κάτι που μου αποδίδει μια ιδιαίτερη τιμή στους Έλληνες νομίζω με, ένα τέτοιο, με τέτοια φαινόμενα να έχει πρωταγωνιστήσει ένας Έλληνα και να έχει δώσει ε, σε έναν επιστημονικό κλάδο στην ουσία σε μια επιστημονική ε, Τέριγα τη ε, ψυχιατρική. Να πούμε επίση, να κάνοντα μια πολύ γρήγορη ιστορική αναδρομή, να δούμε πού ξεκίνησαν όλα αυτά, όλη αυτή η συζήτηση για τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τι ενδιάμεσε καταστάσει του ύπνου. Να πούμε ότι αναφορέ τέτοιων φαινομένων, τα οποία θα συζητήσουμε και απόψε, υπάρχουν στον Αριστοτέλη και τον Ιάμπλυχο. Και όχι μόνο, υπάρχουν και μετέπειτα αναφορέ. Οι ρομαντικοί έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των ενδιάμεσων καταστάσεων του ύπνου. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο. Τζόναθαν Μπράιτ, ο οποίο είναι καλεσμένο, και ο Άλντιγκαρ Ράλαντ Πό επίση έχει κάνει αναφορά σε τέτοια φαινόμενα. Η επιστημονική κοινότητα άρχισε να τα ερευνά αυτά στα τέλη τη δεκαετία του 30. Και για να δώσω έτσι κάποια στοιχεία και να κλείσω αυτή την παρένθεση ω προ τα επιστημονικά, τα οποία είναι σημαντικό να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μα. Εγώ συμφωνώ πιο πολύ με την επιστημονική εξήγηση αυτών των φαινομένων, να σα δώσω έτσι αδρά κάποια στοιχεία. Ε, το 6% του πληθυσμού βαθαίνει συχνά αυτό το φαινόμενο του, του sleep παράλυσης Το οποίο βέβαια δεν σας έχω είναι Είναι κάτι το οποίο λαμβάνει η χώρα φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του ύπνου REM Ο ύπνο REM είναι αυτό το στάδιο του ύπνου στο οποίο βλέπουμε όνειρα ε, Και επίσης ε, έχουν γίνει διάφορες μελέτες δείχνουν ότι στον εγκέφαλο Υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις κατά τη διάρκεια ε, του sleep παράλυσης. Η sleep παράλυση είναι λοιπόν μια προσωρινή παράλυση του σώματος η οποία συμβαίνει μετά το ξύπνημα ή λιγότερο συχνά στα αρχικά στάδια του ύπνου. Ε, αυτό το φαινόμενο αλλιώς αναγνωρίζεται ως ατονία REM και στην ουσία ο εγκέφαλος ενώ βλέπει όνειρο εκείνη τη στιγμή έχει δώσει εντολή στο σώμα να μην κουνιέται, γιατί προφανώς όλοι έχετε τέτοιοι όνειρες τα οποία περπατάτε, πετάτε, πέφτετε, αν βιώνετε το, το όνειρο και ολόκληρο το σώμα καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν χαμός, θα κουνιόντουσαν τα πάντα. Υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος μας παραλύει κατά τη διάρκεια του ύπνου μας και όταν συμβαίνουν διάφορες αριθμίε με αυτόν τον μηχανισμό προκαλούνται όλα αυτά τα φαινόμενα, όλα αυτή η παράλυση, η συνειδητοποίηση ότι έχουμε παραλύσει. Και συνεχίζω, λοιπόν, κλείνοντας όλα αυτά, να πω ότι σπανιότερα εμπειρίες παράλυσης ύπνου, όπως είναι η ελληνική μετάφραση, έχουν βιώσει γύρω στο 60% του πληθυσμού. Επίσης, από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει σε Καναδά, Κίνα, Αγγλία, Ιαπωνία και Νιγηρία. Έχουν βιώσει τέτοια περιστατικά στον εμπρό από το 20% έως το 60% των ανθρώπων που ρωτήθηκαν. Είναι δηλαδή ένα παγκόσμιο φαινόμενο και οι επιστήμονες το περιγράφουν για να καταλάβετε τι μπορεί να σας συμβεί κατά τη διάρκεια της παράλυσης ύπνου, στην οποία έχει ξυπνήσει ο εγκέφαλος, ωστόσο το σώμα παραμένει παραλύτο. Είναι ένα αίσθημα το οποίο νομίζετε ότι κάτι σα έχει πλακώσει ή η αίσθηση ασφυξίας κάποια ηλεκτρικά άγματα, μπορεί να ακούτε θορύβους ή φωνές μπορεί να έχετε την αίσθηση της παρουσίας μιας ορατής ή αόρατης οντότητας και μερικές φορές υπάρχουν έντονα συναισθήματα όπως φόβος εφορία ή οργασμικά συναισθήματα όπως λένε οι επιστήμονες δεν ξέρω τι έχετε ζήσει σε σχέση με Τη μόρα ή το slip παράλυση, όπω τα λέγαμε, όπω λένε οι επιστήμονε τουλάχιστον. Ωστόσο, νομίζω ότι η περιγραφή αυτή σίγουρα ένα ή δύο πράγματα από αυτά τα έχετε βιώσει όσοι έχετε βιώσει κάτι τέτοιο. Νομίζω μιλάω αρκετά όμως εδώ το μικρόφωνο, ελπίζω να μην κούρασα κιόλα. Όχι, ήταν α, μια επιστημονική άποψη για αυτό το θέμα. Όπω είπε και εσύ, α, παρατηρείται σε όλο τον κόσμο. Αλλά βέβαια από εκεί και πέρα οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν είναι πάρα πολλές. Έτσι, άλλοι μιλούν για οντότητες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν κατά κάποιο τρόπο και για τα δικά μας δεδομένα μία νοημοσύνη. Άλλοι μιλούν για οντότητε οι οποίε μπλέκονται στον κόσμο το δικό μα από άλλε διαστάσει και απλά δεν υπάρχει κάποια λογική σε αυτό που κάνουν. Απλά εμεί αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του. Δεν ξέρω αν θέλει να παρέμβει. Θέλω απλά να συμπληρώσω ότι οι επιστήμονε συνδέουν αυτά τα φαινόμενα που συμβαίνουν στι ενδιάμεσε καταστάσει του ύπνου, δηλαδή λίγο πριν κοιμηθούμε ή λίγο πριν ξυπνήσουμε. τις συνδέουν και προσπαθούν έτσι να εξηγήσουν και τι διάφορε εμπειρίε που περιγράφονται σε απαγωγή εξωγήνων. Έχει γίνει μια τέτοια προσπάθεια Βέβαια Ότι αυτά που, έχετε, που έχουν βιώσει κάποιοι άνθρωποι Είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος Ότι νομίζουν ότι είναι ακόμα σε μια κατάσταση ονειρική Καθότι δεν μπορούν να κουνηθούν Ωστόσο δεν βιώνει κάποιο όνειρο Και μπορεί να συνδέεται και με διάφορες υπναγωγικές παρεστήσει, Όπως το ονομάζουν Μάλιστα έτσι και αλλιώ. Να πούμε ότι η εκδήλωση όλων αυτών των φαινομένων συναντάται διαχρονικά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία Το Είχαμε επαναφέρει και είχαμε μιλήσει για αυτά τα θέματα και στην εκπομπή που είχαμε κάνει Αν δεν κάνω λάθος που να ήταν η δεύτερη ή τρίτη εδώ με τον Θανάστο Βέμπο για συγκεκριμένες δηλαδή μορφές και φαινόμενα, τα οποία απλά αλλάζουν ονομασία μέσα στον χρόνο. Η μόρα, για παράδειγμα, στην ελληνική παράδοση, είναι γνωστή και ως η του Αράπη, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, στην, στην Ελλάδα όλα αυτά τα θέματα, μαζί με τις σκέσεις, έγιναν γνωστά κυρίως μέσω του έργου του μεγάλου Έλληνα ερευνητή, του Γιώργου του Μπαλάνου, ο οποίος από τα μέσα της δεκαετίας του 70 περίπου έχει ξεκινήσει να γράφει για όλα αυτά Στη... Στα ελληνικά έχει εκδοθεί α, το βιβλίο του «Κάτι που έρπει σαν σκιά» Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2000 και μπορείτε να το αναζητήσετε από τις εκδόσεις «Λόκους 7» στο διαδίκτυο Λοιπόν, α, τι ακριβώς α, συμβαίνει και διαβάζω από το βιβλίο του Γιώργου Τουμπαλάνου όταν η σκιά εκδηλώνεται με σχετικά ορατή μορφή στο δικό μα επίπεδο, τόσο η εστίαση τη υπόστασή τη, όσο και η κίνησή τη, τουλάχιστον με τον τρόπο που το εννοούμε εμεί, φαίνεται να γίνονται μέσω υπογείων χώρων και διαδρομών. Αν και δεν υπάρχει καμία ικανοποιητική ερμηνεία του γιατί συμβαίνει αυτό, ίσω θα μπορούσε να αποδοθεί ω ένα βαθμό στο απλό γεγονό ότι αποφεύγει το φω, γι' αυτό και ένα από τα παραδοσιακά επίθετά τη είναι λουσιφούγκα, δηλαδή εκείνη που αποφεύγει. Συνεχίζει ο Γιώργος Μπαλάνο, λέγοντα ότι με τη σειρά της, αυτή η αποφυγή του φωτός θα μπορούσε να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως ότι η σκιά αποτελεί ένα είδος αντενέργειας ή ότι ορισμένα μήκη του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος την αποθούν ή ότι επηρεάζεται από τη βαρύτητα ή ότι είναι μια προσπάθεια απόκρυψης κτλ. κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε την αιτία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι φαίνεται να κινείται και να απλώνεται μέσω προτίμηση υπόγειων διαδρομών. Αν ήταν δυνατόν να το παραμοιώσει κανείς με κάτι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η όλη εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας μαυριδερής και λαδερής καταχνιάς ή καπνού που διαποτίζει και διαρέει τη γη σε υπόγεια ρεύματα για να αναδειθεί σαν αχνός μαύρος καπνός σε ορισμένα σημεία ανηφορίζοντας από τα χαμηλότερα σημεία προς τα υψηλότερα. Βέβαια, τώρα εδώ... Έχουμε, ε, ε, περπατάμε σε δύο, έχουμε τα πόδια μας σε δύο βάρκες κατά κάποιο τρόπο Καθότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε το φαινόμενο της μόρας Από το φαινόμενο της σκιάς Το οποίο είναι έτσι ίσως και πολύ πιο τρομακτικό για όσους ε, υποστηρίζουν ότι το έχουν βιώσει Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και στα δύο υπάρχει ένα κοινό αρχιετυπικό στοιχείο που είναι ο φόβος του σκοταδιού έτσι δεν είναι Να πούμε επίση ναι. ότι κάνοντα μια μικρή παρένθεση αυτά που λες για να σε βοηθήσω να συμπληρώσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα ε, Όσοι ε, ε, είσαστε φίλοι και είσαστε πάρα πολύ του Lost θα θυμάστε την απεικόνηση ενός πλάσματος που ήταν η σκιά η οποία στην ουσία ήταν ο φύλακας του νησιού είναι αυτό το αναφέρω θέλω να δείξω ότι, ότι είναι μια αυτή η συγκεκριμένη απεικόνηση της σκιά γιατί την είδε και αρκετό κόσμος αυτή τη σειρά, γι' αυτό το αναφέρω. Και ο Γιώργος Μπαλάνος συνεχίζει α, τη θεωρία του και την άποψή του για το ότι δηλαδή α, ορισμένα φαινόμενα τα οποία συνδέονται με τον κόσμο του σκοταδιού θα μπορούσε να είναι... Ένα προγεφύρωμα ενός άλλου κόσμου στον κόσμο μας αναφέρει πως μπορεί να μην ξέρουμε τι ακριβώς είναι η σκιά αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι πρόκειται για αυτό που ήδη ανέφερα μονάχα για μία απλή προέκταση του συνολικού εαυτού της στον κόσμο μας κάτι σαν ένα μακρύ διερευνητικό ψευδό ποδοή πλοκάμι ή σαν μία δύναμη προφυλακή που έχει ως στόχο της να φτιάξει ένα προγεφύρωμα στον κόσμο, της, στον κόσμο μας. Α, να πούμε επίση ότι παρόμοια έτσι φαινόμενα τα οποία συνδέονται με σκιές ή με οντότητε και τα λοιπά έχουν αναφερθεί κάτι διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας α, πριν από μεγάλα φυσικά φαινόμενα όπως για παράδειγμα οι σεισμοί, πρέπει να το πούμε αυτό υπάρχουν αρκετά παραδείγματα και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα και από τον ελληνικό χώρο στους σεισμού της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών εκεί στα τέλη του 80 αν δεν κάνω λάθος Θέλω να δώσω... είχαν αναφερθεί ναι. οι εκδηλώσεις έτσι πυκνής και ο ομίχλης λίγα λεπτά πριν από την εκδήλωση του σεισμού και άλλα περίεργα φαινόμενα ομίχλη το συνδέει γενικά στο περιβάλλον όμως έτσι ναι. δεν το πας σε, σε εμπειρία με τον ύπνο, κάτι όχι, που με τον όχι, ύπνο. όχι όχι ε, απλά η λέξη σεισμό που είπε μου ενεργοποίησε κάποια κέντρα στον εγκέφαλο. Δεν σκοπεύω να πω κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θέλω να μοιραστώ με του φίλου τη Αστρική Πύλη μια εμπειρία που. Εγώ δεν έχω βιώσει μόρα, να σα πω την αλήθεια. Αμέσω μητέρα... μετά να πούμε. Θα περάσουμε στι προσωπικέ ναι. εμπειρίες Π.χ. η μητέρα μου το έχει ζήσει, αφού τη ρώτησα. Ε, ε, θέλω να πω και εγώ την εμπειρία μου με sleep παράλυση όμω. Δηλαδή, δεν βίωσα ένα φαινόμενο μόρα που είδα κάτι σαν σκιά, ένα κάτι απειλητικό να κουνιέται ή κάτι τέτοιο ωστόσο ταιριάζει πάρα πολύ στην απεικόνηση που σας έδωσα και δυσκεκτικά με το φαινόμενο του σλιπ με την παράλυση στον ύπνο ε, το 1995 στο μεγάλο σεισμό του Αιγίου, που είχε και θύματα δυστυχώς ήμουνα, επειδή και από το Αίγιο ήμουνα εκεί ήμουν αρκετά μικρότερος 11. Ω πάρα πολύ μικρότερο. Έκτη Εκτιδημοτικού, μόλι είχα συμπληρώσει την εκτιδημοτικού. Και βίωσα το σεισμό, λοιπόν, σα... ο οποίο επίσημα ήταν 5,9 ρίχτερ. Εμεί το βιώσαμε ω κάτι απίστευτα Δρομακτικό και τεράστιο. Τέλο πάντων, για να μην το πάμε στο μελαδροματικό, να σα αναφέρω ότι εξαιτία του σεισμού λοιπόν, και του τεράστιου θορύβου που συνοδεύει ένα σεισμό, Ένα απόκοσμο θορύβο θα τον περιέγραφα, ε, θέλ... ξύπνησα στον ύπνο μου. Ωστόσο, δεν μπορούσε να κουνηθώ. Ε, είχα δηλαδή συνειδητότητα, ήμουν αξύπνιος, αλλά δεν μπορούσε να κουνηθώ. Προφανώς το συνδέω ότι ξύπνησα απότομα και ήμουνα σε μια κατάσταση εντό αγωγικών σοκ. Ε, ωστόσο, ο βίος αυτό το είναι αρκετά, έτσι, προκαλεί συναισθήματα απόγνωσης να μην μπορείς να κουνηθεί ενώ ξέρει ότι είσαι αξύπνιος και να μην ξέρεις τι φταίει. Προφανώς, ε, είναι κάτι το οποίο ταιριάζει με την περιγραφή της παράλυσης ύπνου την οποία σα περιέγραψα και πριν. Δεν ξέρω μινά αν θες να περάσουμε και σε πιο προσωπική διάσταση ως προς το θέμα της Μόρα. δηλαδή να περάσουμε σε θέματα προσωπικών εμπειριών ή αν ήθελε να συμπληρώσει κάτι άλλο. Όχι, όχι, παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον. Πολύ και ελπίζω ενδιαφέρον. και οι φίλοι της Αστυρικής Πύλης να μας έχουν στείλει ναι. ετσι, δικές τους προσωπικές εμπειρίες. Ναι. Α, όπως είπαμε και στο Facebook Stargate FM και θα μας βρείτε, κάντε μας φίλους. Και στο email της Εκοβής Stargate Λοιπόν, ένας φίλος μας μας έχει στείλει email στο stargatefm.gmail.com και μας αναφέρει την εξής προσωπική του εμπειρία. Όταν έκανα τη στρατιωτική θητεία μου σε ένα φυλάκιο κοντά στο Αγίας Μακαβάλας, είχα δεχθεί στον ύπνο μου μια σειρά από παράξενες επισκέψεις. Μάλιστα, μιας και μιλάει για αυτό το θέμα, τόσο το μπορείς και ο Γιώργος Ιωαννίδης αργότερα να μας πει την άποψή του. Το φυλάκιο βρισκόταν σε μια περιοχή με πολλά έλλη και χωράφια. Αν θυμάμαι καλά, είχε πολλέ καλαμιέ. Σε πολλούς από εμά έχει τύχει να ζήσουμε ένα πολύ ζωντανό όνειρο, όμω η εμπειρία αυτή ήταν πολύ διαφορετική από κάτι τέτοιο, έστω και πολύ ζωντανό. Στο φυλάκιο ήμασταν πάντοτε δύο άτομα. Μια νύχτα εμφανίστηκε στον ύπνο μου ένα πολύ κακό, βλοσιρό νάνος με πονηρό χαμόγελο. Είναι πολύ δύσκολο να δώσω ένα σαφή ορισμό τη κατάσταση συνείδησης που βρισκόμουν εκείνη την ώρα, δηλαδή αν ήμουν ξύπνιο ή αν κοιμόμουν. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι γνώριζα πώ κοιμάμαι, γνώριζα ότι οι εικόνε που βλέπω στι οποίε δρούσε ο νάνος ήταν όνειρο, ότι είμαι ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα ότι ο ναάνο είναι παρων στην πραγματικότητα δίπλα μου. Προσπαθούσα να ξυπνήσω κουνώντα το σώμα μου δεξιά και αριστερά. Εκείνο που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ότι αυτό ο νάνο έβγαζε ένα αίσθημα βαθιά κακία και μοχθηρία. Αμφιβάλλω αν ανάμεσα στου ανθρώπου υπήρξε κανεί που να έχει τόσο μίσο μέσα του. Και ακριβώ αυτό παρήγαγε ένα βαθύ αίσθημα φόβου. Δεν ήταν η μεταφυσικότητα τη επίσκεψη που με τρόμαζε, ότι ήταν κάτι το άειλο και άγνωστο, αλλά αυτή η τεράστια κακία. Και. Μας λέει ο φίλος θα ήθελα να μάθω αν η σκιά έχει εμφανιστεί και σε άλλους ανθρώπους Με τη μορφή τέτοιων όντων έτσι με καλικάτζαρου δηλαδή Με ένα σαρδόνιο χαμόγελο κτλ κτλ Πολύ σπούκι η ιστορία σου αγαπητέ φίλε Δεν ξέρω κι αν ο Γιώργος Ιωαννίδης έχει να σχολιάσει κάτι Ο οποίο μας ακούει και μας παρακολουθεί μέσα από το facebook Uh, μια, ένας άλλος φίλος εδώ στο, στο facebook στη ραδιοφωνική αστρική πύλη μας λέει είχα και εγώ την εμπειρία sleep παράλυσης παλαιότερα παλαιότερα, τρει-τέσσερι φορές το μήνα σε μόνιμη βάση και πάντα όταν uh, κοιμάμαι ανάσκελα το αποφεύγω και λέει και τα λοιπά ότι ήταν uh, ό,τι πιο τρομακτικό έχει ζήσει ε, Όντω, από όσο έχω ακούσει και εγώ, όσοι κοιμάστε μπρούμιτα, είναι πολύ σπάνιες οι, οι περιπτώσει αναφορά τέτοιων είδων φαινομένων. Συνήθω συμβαίνει όταν ε, κοιμόμαστε ανάσκελα να. Με αυτό το φαινόμενο, και κάπου ψάχνω και την επιστημονική περιγραφή. Υπάρχουν κάποιε περιπτώσει. Ε, σε ποιε περιπτώσει λοιπόν συμβαίνουν συχνά τέτοια φαινόμενα mm. για να το καταλάβετε. Το βρήκα. Λοιπόν, αναφορές δείχνουν λοιπόν πως οι παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης παράλυσης ύπνου με ή χωρίς παρεσθήσεις είναι οι εξής Όταν κάποιος κοιμάται κοιτάζοντας προς τα επάνω, ανάσκελα Όταν έχει ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου Όταν έχει αυξημένο στρες Όταν συμβαίνουν ξαφνικέ αλλαγέ στο περιβάλλον ή τη ζωή ενό ατόμου όταν ένα συνειδητό όνειρο προηγείται αυτού του επεισοδίου σλιπ παράλυσης. Όταν το άτομα το οποίο παθαίνει σλιπ παίρνει φάρμακα που βοηθούν στον ύπνο και τέλος αν παίρνει παραστησιωγόνα φάρμακα ή ναρκωτικά. Μάλιστα. Το σλιπ και τα φαινόμενα που συνδέονται με αυτό είναι... συνδέονται πολύ συχνά με τη χρήση ναρκωτικών χωρίς να σημαίνει αυτό... Ότι ο οποίο έχει μια τέτοια εμπειρία πριν ναρκωτικά. Αντίθετα, όπω σα είπα, μέχρι και το 60% του πληθυσμού ζει μια τόσο τέτοια περιστατικά. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο φίλο, ο οποίο μα έχει στείλει ακόμα μια εμπειρία. Λίγα χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια του ύπνου, μου είχα ξυπνήσει απότομα. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα στην άκρη του δωματίου μια γυναίκα, αρκετά θολά, να με κοιτάει. Τρώμαξα, προσπάθησα να μιλήσω, αλλά η φωνή μου δεν έβγαινε. Μετά από αρκετή ώρα έκλεισα τα μάτια μου και με πήρε ο ύπνος. Τις επόμενες ημέρες όχι απλά συνεχίστηκε το ίδιο, αλλά έβλεπα τη γυναίκα μέσα στο σπίτι για δευτερόλεπτα. Επίσης δεν έχω ξαναδεί κάτι διάρκετης ε, δι έρευνάς μου σε σπίτια τα οποία α, αποκαλούνται στοιχειωμένα. Γνώμη μου είναι πω πέρα από την ιατρική άποψη υπάρχει κάτι πιο σκοτεινό για τη Μόρα, όπω το να είναι κάποιο είδου ενέργεια η οποία εκδηλώνεται πιο εύκολα όταν ο άνθρωπο δεν είναι καλά ψυχολογικά, όπω λένε και διάφορε θεωρίε που κυκλοφορούν για δαίμονες και που καταλαμβάνουν ανθρώπου σε δύσκολε περιόδου τη ζωή του. Σίγουρα, αν είναι πράγματι κάτι, μπορεί να εκδηλωθεί πιο εύκολα σε ενεργειακά φορτισμένου χώρου και αυτό το λέω με σιγουριά από την εμπειρία μου. Μάλιστα. Και αυτή είναι ακόμα μία ιστορία που μας έστειλε φίλος μας. Α, για να δούμε και μία άλλη ιστορία. Λοιπόν, α, ένας φίλος μας ο οποίος με, ε, κατάγεται από την Εδιψώ. Πριν από λίγο καιρό είχα δει ένα καραφλό μωρό άσχημο. Το κρατούσα στην αγκαλιά μου. Προφανώς μας λέει ότι το είχε δει σε όνειρο. Ένιωθε κάτι αλλά δεν θυμάμαι το τι. Πετάχτηκα δύο μέτρα όταν κατάφερα και ξύπνησα και αναρωτιέται αν ε, θα το ξαναδεί αυτό το όνειρο. Εντάξει, τώρα αυτό, αυτή η προσωπική εμπειρία σχετίζεται κυρίως με όνειρο που έχεις δει, αγαπητέ και όχι με το φαινόμενο της μόρασης λιπαράλυσης. Εντάξει, τρομακτικά όνειρα όλοι μας βλέπουμε. Ναι, Όλες δεν μιλάμε για κάτι. Και τώρα μιλάμε για κάτι το οποίο βιώνεται ανάμεσα στον ύπνο και στην συνειδητή κατάσταση σε μια ενδιάμεση κατάσταση του ύπνου είτε λίγο πριν κοιμηθείτε είτε λίγο πριν ξεπνήσετε συμβαίνουν συνήθως αυτά τα όνειρα Επίσης, να αφού είχε ότι... αυτά τα όνειρα να. συμβαίνουν αυτές οι εμπειρίες θα έλεγα. έχουμε και την απάντηση της ψυχολογίας στην προσωπική εμπειρία που μας έστειλε την πρώτη προσωπική εμπειρία που διαβάσαμε εκεί με το, με το στρατόπεδο και τον άνω από τον συνεργάτη μας στον ψυχολόγο, τον Γιώργο Ετονιωαννίδη, ο οποίος α, μας αναφέρει και μας στέλνει εδώ ότι πρόκειται για ένα αρχιετυπικό όνειρο με μια πολύ κλασική εικονογραφία. Ο Νάνος συμβολίζει συνήθως την τυφλότητα της ζωής, την άγνοια του ανθρώπου για τον εαυτό του, την μικρότητά του. Ο Νάνος είναι ένα γνώμ, ένας φύλακας στις θύρες του ασυνειδή του. Μάλιστα, Μάλιστα, σίγουρα... Προ, προκαλεί πολύ, πολλά περισσότερα ερωτηματικά από ότι απαντήσεις σε συγκεκριμένη, Νομίζω συγκεκριμένη απάντηση. Νομίζω ότι την ευκαιρία και ο Γιώργος να μας πει κάποια παραπάνω πράγματα. Σίγουρα. Σίγουρα το απόψινό θέμα ε, ε, επαφίεται, μάλλον όχι επαφίεται... Εμπεριέχεται στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα mm -hmm. και όχι μόνο. Λοιπόν, Αντρέα, επειδή έχει πάει 11 λεπτά. Στο θέμα αυτό. των εμπειριών ναι. ε, θε, θεωρήσω ότι έχουμε κλείσει αυτή τη στιγμή. Απλά θα ήθελα να πω κάτι εγώ ναι. λίγο πριν το θέμα. Και, των Ναι, έχουμε εμπειριών. και κάποιε άλλε εμπειρίες, Θα δούμε. Θα τι διαβάσουμε προ το τέλο, ίσω. Θα ήθελα να δώσω, όχι συμβουλή, επειδή το θέμα τη Μόρα, αλλά και γενικά διάφορα μεταφυσικά φαινόμενα και μεταφυσικέ εμπειρίε όπου στη, σημα, τις μεταφέρουν και οι φίλοι τη εκπομπής και στο φόρουμ το, του μεταφυσικού, το Μεταφυσικό.gr, στο οποίο υπάρχει ειδική κατηγορία, δική ενότητα με προσωπικές. αποκαλείται προσωπικές εμπειρίες ε, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να βιώνουν άνθρωποι διάφορες εμπειρίες τις οποίες ονομάζουν μεταφυσικές εγώ δεν, ήρθα, δεν θα σχολιάσω αν είναι μεταφυσικές, αν δεν είναι ή να τι ερμπινεύσω δεν θέλω να κάνω αυτό Απλά αυτό που θέλω να πω και ίσως συμβαίνει σε φίλους τη εκπομπής που μας ακούνε. Ε, όταν η, το βίωμα, η βίωση μάλλον τέτοιων περιστατικών τέ, που τα ονομάζουν και οι ίδιοι μεταφυσικά είναι αποκαθημερινή ή πάρα πολύ συχνή ε, και έχουν φοβηθεί από αυτό και του τρομοκρατεί αυτό και του δημιουργεί συναισθήματα ανασφάλεια. Γιατί σα λέω, έχουμε συναντήσει και έχουμε διαβάσει πολλέ φορέ τέτοιε εμπειρίε, όπου άνθρωποι απλά η ζωή του έχει διαλυθεί από τέτοια περιστατικά. Ε, θα πρότεινα να απευθυνθούν και στην επιστήμη τη ψυχιατρική, όχι με την κακή έννοια, να πάρουν μια άποψη παραπάνω. Δηλαδή, στρέφονται συνήθω οι άνθρωποι είτε σε ιερωμένου για να του εξηγήσουν ότι έχουν πάθει, να του έχουν κάνει μάγια είτε σε άλλου ανθρώπους γύρω τους που προσπαθούν να τους λύσουν ε, διάφορα μάγια. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε, από τις διάφορες επιλογές που έχετε, που δεν σας τις αποκλείω εγώ, ας κάνετε ό,τι θέλετε, ε, μην φοβάστε και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ειδικευτεί στην επιστήμη της ψυχιατρικής. Σας το λέω επειδή έχω πολύ κοντινό μου άνθρωπο ο οποίος εξειδικεύεται σε τέτοια θέματα και μου είπε ότι τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα εξηγούνται από την επιστήμη και εξηγούνται και μάλιστα αναλυτικά δεν είναι ένα μυστήριο. Τώρα εγώ δεν θέλω να ξεδιαλύνουμε απαραίτητα το μυστήριο, Α υπάρχει μυστήριο στη ζωή μας, αλλά να ξέρουμε ποιες επιλογές έχουμε. Εξ εγώ προσωπικά με... είμαι κάπου στη μέση με, με όλα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχουν και παραθυρά και τα οποία όντως ε, μπορεί να μην εξηγούνται από την επιστήμη του 2012, έτσι όπως επίσης πολλά πράγματα εξηγούνταν από την επιστήμη του Μεσαίωνα Αλλά αυτές οι εξηγήσει σήμερα μόνο γελίε φαντάζουν στα αυτιά μας Τέλος πάντων, ζούμε έτσι και λίγο σε έναν παράξενο κόσμο Το έχουμε πάρα πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή Και μας συμβαίνουν πολλά παράξενα πράγματα στην καθημερινότητά μας αραιά και πού και εμεί είμαστε εδώ για να τα αναλύουμε, να τα μοιραζόμαστε μαζί σας, να τα μοιράζεστε μαζί μας και να συζητάμε. Λοιπόν, Πολύ ωραία όλα αυτά, μην νομίζω. Ναι, είναι ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι, οι εμπειρίες. Βλέπω εδώ συνεχίζουν να μας στέλνουν φίλοι Έχουν τα μηνύματα είναι τους. Είναι δεδομένο ότι τέτοιες να είναι σχεδόν άπειρες αλλά ναι και μέσα στο μεταφυσικό.gr που είμαστε εμείς από, το, από την αρχή τις δημιουργίες του φόρουμ εκεί γύρω στο 2004 στις προσωπικές εμπειρίες υπάρχουν στην κυριολεξία εκατοντάδες θέματα στα οποία άνθρωποι βιώνουν κάποιες καταστάσεις άλλες θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω σοβαρέ, άλλε όχι δεν έχει σημασία ε, η... Έτσι κι αλλιώ για την κατηγορία των προσωπικών εμπειριών ισχύουν πολύ διαφορετικοί κανόνε σε σχέση με αυτού που ισχύουν στην κατηγορία των συζητήσεων. Α, για μένα είναι θετικό οι άνθρωποι να μοιράζονται ναι. γενικότερα όλα όσα του απασχολούν. Αυτό είναι το σημαντικό. Όπω άλλω, όπω είπα και πριν, εγώ τάσσομαι κυρίω με την επιστημονική εξήγηση στο θέμα αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, α κάνουμε συζήτηση. Α ε, βγάλουμε πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα μα και μα απασχολούν. Ε, νομίζω ότι το σημαντικότερο το αίσθημα που έχει κάποιο να νιώθει ότι μοιράζεται αυτή την εμπειρά και ότι έχει απέναντι του και ανθρώπους που μπορούν να τον ακούσουν. Κάτι τέτοι προσπαθούμε να κάνουμε και στο site της Ελληνικής Κοινότητας του Μεταφυσικού, όπως σας είπα πριν στο forum uh, του μεταφυσικό.gr, υπάρχει ειδική κατηγορία με πολλές προσωπικές εμπειρίες, όχι μόνο με θέματα συλληπιπαράλυσης και φαινόμενα μόρα. με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ωραία Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Έχουμε καθυστερήσει λίγο τη συνέντευξη. ζητάμε συγγνώμη και προκαταβολικά και από τον κύριο Μπράιτ. Περνάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. αμέσω μετά θα είμαστε και πάλι εδώ. Μπορείτε να μας στέλνετε είτε στο, στο λογαριασμό της ραδιοφωνικής αστερικής πύλης στο facebook, είτε στο stargatefm.gmail.com τις ερωτήσεις σας για τα επόμενα πέντε λεπτά. Θα του κάνουμε πάρα πολλές ερωτήσεις του κύριου Μπράιντ Έχει ασχοληθεί επισταμένα με το ζήτημα της μόρας και της σκίας Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί Ατλαντής, μόνο ροκ Καμαρώστε με κυρίες και κύριοι Είμαι ένα έτος, με χρώματα τρελά Με γεννήσαν δυο τεμπέλιδες εργάτες οι δυο τους τα κρυφά πως τα πιάσω πολλά Και σε ρισκά τη ρε εσύ. Είχανε δίκιο Καθαρά δευτέρα σήμερα Και βρέχει από πρώτη μαγκοχορεύω Ανάπτυξε είναι φω και μη. Στέλνω χαιρετήματα, γιορτάζω τη φύγα. Στα του παλιού του μυράτε Έχω μεγάλα σκουλαρίκια και μια νουρά σαν αρχαίο διάλογο. Πώ μ' αρέσει να πετάω παρά την αλήθεια, Να μου φαίνονται λάστιε και μικρά κι αλλιώ. Καμπούω τι φωνέ από τα σπίτια, Να παραλάζω αρρωστημένα μυστικά. Δε μετανιώνω κι αν το χρόνο έφερνα πίσω. Πάλι το σπάτο που θα έτεγα και θα στελναφιλιά. Φεύγω και στενά. Το κρατάνε στα ασταμάτητα για το αύριο και την πιθανότητα Υποανάπτυκτα πρωτεύοντα στέλνουν άνθρωπού σε τροχιά Μ' έναν πράσινο πήγασο που έχει μια κόκκινη νυχιά στα πλευρά Κι εγώ εστιάζω από ψηλά στα τατουάς της ασφάλτου και στα χίλια σκυλιά Που φυλάν την απαγορευμένη πόλη και με καίη βροχή Σαν να βρέχει βιτριόλι μα το σκάω πετά Κι χώνω με κατά τα εμπόδια τα γιατί την κεραία της Φαβέλ, Μου αφήνει δύο αναμυστικά καψίματα στην ουρά Βουτάω να τα σβήσω πιάστηκα στο ποτάμι Με τα πάλι σιδερά <σομίλυν> Όλα μου τη είχαν μαζεμένα σήμερα Σαν <σομίλυν> να έχω Και δράχον διαρματοσιά <σομίλυν> τη βγάζω κάθαρη Μου στέλνει νύχτα τη δροσιά Και <σομίλυν> αναμύσει <σομίλυν> <σομίλυν> <σομίλυν> <σομίλυν> <σομίλυν> Και πύλη. και πάλι σας. Η ώρα είναι 1 και 25 σήμερα, Δευτέρα 7 Μαου του 2012. Το θέμα μα είναι η μόρα και οι σκιέ. Έχουμε μαζί μα τον ερευνητική και συγγραφέα κύριο Τζόναθαν Μπράι, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει ασχοληθεί. Επί πολλά χρόνια με το φαινόμενο της σκιάς και της Μόρα. Να πούμε κάποια πράγματα για τον κύριο Μπράιτ Είναι ερευνητής συγγραφέας Έχει μελέτη συζητήματα της εναλλακτική θεματολογίας Θα αναφέρουμε κάποια Τις θεωρίες της κούφιας γης, των υπόγειων βασιλείων Την απόκρυφη φιλολογία και τον μύθο των έκπτωτων αγγέλων Ενώ είναι ερευνητή και της gothic κουλτούρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό να πούμε ότι έχει ασχοληθεί πισταμένα με ζητήματα τη σκιά και τη μόρα. Θα το ρωτήσουμε, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθο, γράφει εδώ και αρκετό καιρό μια τεράστια μελέτη. Ενώ κείμενά του έχουν δημοσιευθεί στα συλλογικά έργα Υπόγειε Πολιτείε, Πόλεμο ενάντια στο Μάτριξ, Άλλε Διαστάσει, Απαγορευμένα βιβλία, Γαία Ο Μυστικό Μα Πλανήτη και Μαγικά Πλάσματα. Όλα αυτά τι εκδόσει άγνωστο. Καθώ επίση και στο βιβλίο Φαντάσματα. Α, με συγχωρείτε από τις εκδόσεις αρχέτυπο που ήταν τα προηγούμενα βιβλία καθώς επίσης και το βιβλίο Φαντάσματα από τις εκδόσεις Άγνωστο Λοιπόν, α, κύριε Μπράιτ καλησπέρα σας Καλησπέρα Καλησπέρα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε που είστε απόψε εδώ μαζί μας στον Ατλαντής και να περάσουμε στην, στην πρώτη ερώτηση την, ναι, να μιλάτε λίγο πιο δυνατά μου κάνει νόημα εδώ Αντρέας α, θα ήθελα να μας δώσετε κι εσείς έναν ορισμό από την εμπειρία και την μελέτη σας τι ακριβώς ορίζουμε σαν μόρα, τι είναι το φαινόμενο της μόρας. Ε, καταρχήν, ήθελα να παρατηρήσω ότι άκουσα την εκπομπή σας ως τώρα και ε, η εισαγωγή που κάνατε κι εσείς ήταν αρκετά καλή και πολύ πλήρης συνολικά εξετάζοντας, παρουσιάζοντας το θέμα από μια αρκετά ευρία οπτική. Ε, και κάτι παραπάνω σαν ε, ορισμό θα έλεγα ότι μπορώ να δώσω απλά να, να τονίσω ότι ουσιαστικά η λέξη μόρα είναι μια συμβατική λέξη που χρησιμοποιούμε είναι ένα παραδοσιακός ορισμός ε, για το πώς ερμηνεύει η παράδοση το συγκεκριμένο φαινόμενο που βιώνει κανείς με αυτή την αίσθηση της παράλυσης της ξεφνικής παράλυσης της επίθεσης που νιώθει να δέχεται και της απλής όταν βρίσκεται κυρίως ε, σε ένα, ή ένα υπνοπομικό στάδιο όπως είπατε και εσείς ε, την αίσθηση του βάρους ε, αυτό είναι βασικά σαν, ε, σαν ορισμός ουσιαστικά αν ε, από εκεί και πέρα το ψάξει κανεί, υπάρχουν ένα σωρό και παράγοντες, και παράγοντε που θεωρούνται σαν δευτερεύοντα στοιχεία, ε, άλλοι τα εκλαμβάνουν σαν ε, μέρο πούμε, ερευνητέ ε, του, του φαινομένου ή άλλοι σαν επιπρόσθετα στοιχεία. Για παράδειγμα, κάποιοι ξέρω, εγώ, δεν μπορούν να μιλήσουν. Ε, ή και μόνο το χαρακτηριστικό της ε, αντίληψη μιας παρουσίας στον χώρο, δηλαδή τη οπτική εικόνα, για παράδειγμα. Μια μορφή συγκεκριμένη, άλλοι το θεωρούν σαν ε, κομμάτι των βασικών χαρακτηριστικών και κάποιοι άλλοι, α πούμε, σαν ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό που συνοδεύει κάποιο από τι εμπειρίε. Μάλιστα, κύριε Μπράιτ, θα ήθελα να σα ρωτήσω, λοιπόν, ε, πώ σα προσέλκυσε το ενδιαφέρον το φαινόμενο τη Μόρα, πόσο καιρό το ερευνάτε ε, γενικά τι σα έχει συγκινήσει σε αυτό το φαινόμενο. Ναι, ε, το φαινόμενο της μόρας ε, καθεαυτού, μπορώ να πω ότι ε, με απασχόλησε πάρα πολλά χρόνια ε, ίσως και 20 χρόνια ε, κυρίως επειδή είχα τύχει να, να ακούσω κάποιες εμπειρίες από πολύ κοντινά μου πρόσωπα επαναλαμβανόμενε, δηλαδή που είχαν ας πούμε αυτά τα χαρακτηριστικά βέβαια Είχα και ο ίδιο μια εμπειρία ακόμα νωρίτερα την οποία όμως εκείνη την εποχή δεν την είχα ε, αποκρισταλώσει ότι ήταν ξέρω αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο και η δική μου εμπειρία ήταν αρκετά έντονη. Αυτό κατάφερα ας πούμε να το διευκρινίσω στην πορεία των χρόνων και μέσα από την έρευνα και όταν άρχισα να κάνω ας πούμε την έρευνα αυτά, αυτή πιο σοβαρή και πιο επισταμένη. Δηλαδή τα τελευταία ας πούμε 7 χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα είναι. Ε, κύριε Bright, προηγουμένως κάναμε κάποιες α, αναφορές στην επιστημονική εξήγηση του όλου φαινομένου. Μιλήσαμε δηλαδή για την α, υπνική παράλυση, το sleep paralysis, και το τι υποστηρίζει η επιστήμη. Εσείς έχετε να... Θα μπορούσατε να πείτε ότι υπάρχει μια αντικειμενική υπάρξη του όλου φαινομένου. Υπάρχουν δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν μια άποψη του ότι Πρόκειται για κάτι περισσότερο από, από αυτή την α, εξήγηση που δίνουν οι επιστήμονες. Ε, όπως σας είπα και νωρίτερα, ε, η λέξη Μόρα είναι ουσιαστικά ένα συμβατικός όρος που χρησιμοποιεί παράδοση για να εμπνεύσει αυτό το φαινόμενο. Αντίστοιχα, η έννοια sleep παράλυσης, η ύπνική παράλυση, η παράλυση του ύπνου όπως μπορεί να τον αποκαλούν εδώ, είναι ένας αντίστοιχο ιατρικός όρος αν θέλετε τον οποίο χρησιμοποιεί η επιστήμη για να εξηγήσει με τη δική της euh, την οπτική το αντίστοιχο φαινόμενο σαν βίωμα ε, το οποίο και πάλι όπως σας είπα μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά χαρακτηριστικά ε, η ουσία είναι ότι το φαινόμενο υπάρχει έτσι λοιπόν αυτό όλοι το δέχονται και συμφωνούν ότι είναι αντικειμενικό και επίση το ότι ο κάθε μάρτυρα το βιώνει ας πούμε σαν πραγματικό κανείς δεν το αρνείται ε, το όλο της ποιού πούμε, η διαφωνία υπάρχει ανάμεσα ξέρω εγώ στους αυτούς που ψάχνουν για εναλλακτικές δερμηνίες ή στην επιστήμη ε, περισσότερο έκειται στο κατά πόσο ε, αυτά όλα τα, τα στοιχεία μπορούν να, να να επαρκούν σαν εξήγηση με αυτή που δίνει η επιστήμη ή να, να, να την υπερβαίνουν σε κάποια σημεία εγώ πιστεύω ότι αυτή η εξήγηση που δίνει η επιστήμη παραγνωρίζει ένα σωρό χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν στη θεωρία της και από τη στιγμή που ε, συμβαίνει αυτό, δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν εξηγεί, ε, ασφαλώς υπάρχει κάτι παραπέρα. Μάλιστα. Κύριε, κύριε Μπράιτ, θα ήθελα λοιπόν, όπω είπαμε και... Στην αρχή του, του θέματος Όταν παρουσιάζαμε και την δική μας τοποθέτηση είδαμε ότι και οι ρομαντικοί προσέγγισαν αυτές τις ενδιάμεσες καταστάσεις του ύπνου Αν μπορούμε να τι περιγράψουμε έτσι γενικά Και θέλω να μας εξηγήσετε, να μας πείτε Γιατί νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ Τι είναι τα ίνκουμπούς και τα σούκουμπου Ναι, λοιπόν... Ε... Όταν λέτε οι ρομαντικοί, ε, να πω για παράδειγμα ότι, ας πούμε η μέρη Σέιλαιη για παράδειγμα, πίστευε ότι μπορεί να προκαλέσει το συγκεκριμένο φαινόμενο τρώγοντας τη ρή το βράδυ. Ε, υπήρχε μια τέτοια άποψη τους προηγούμενους αιώνες ότι το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη διατροφή και απέφευγαν ξέρω εγώ να τρώνε βαριά τη νύχτα, για να μην έχουν τέτοιου είδους ε, επιπλοκές. Βέβαια αυτή είναι μια παράδοση η οποία δεν προέκυψε ας προηγούμενου ε, τους προηγούμενους αιώνες ξέρω εγώ αλλά ε, ε, ξεκινάει από πολύ πίσω και οι, οι φυσικοί οι αρχαίοι και οι Έλληνες ακόμα από περίοδο δηλαδή Γαλληνού, η Αιγινήτη κτλ έχουν καταγραφεί σαν ανερμηνίες κάποιες τέτοιες απόψεις, τις οποίες έκτοτε ουσιαστικά τις είχαν αποδεχτεί μέχρι και πριν από 100-150 χρόνια και πίστευαν ότι καθαρά τίθεται ένα τέτοιο θέμα διατροφής. Τώρα σας πάω τόσο πίσω γιατί η, η έκφραση με την οποία το φαινόμενο αυτό ε, γίνονταν... Ε, ε, ας πούμε, χρησιμοποιούταν για να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο για να συζητηθεί αυτό το φαινόμενο, ήταν καθαρά αυτοίνκουμπου. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια άλλη άποψη, δεν υπήρχε η στήλη παράλυση. Σαν, ε, ε, είναι, α πούμε, μια ερμηνεία των τελευταίων δεκαετιών η πνική παράλυση. Και γενικά στους χώρους του ιατρικού ε, αποκαλούνταν σαν nightmare, δηλαδή nightmare από το, τον Εφιάλτη, αλλά με την έννοια της λέξης ε, της ρίζας μάρε μάρε όπως μόρα που έχουμε και εμείς εδώ α πούμε που είναι και το αντίστοιχο ταξιονικό ε, ή αλλιώς χρησιμοποιούσα το οίκουμπος οίκουμπος που ουσιαστικά ε, η αλλιως χρησιμοποιουσαν ε, το ερμηνεία που είχε ήταν ότι πρόκειται για δαιμόνια ερωτικά τα οποία επισκέπτονται ε, τον άνθρωπο τη νύχτα εκεί υπάρχει ένας διαχωρισμός των δύο φαινομένων ουσιαστικά δηλαδή στη μία περίπτωση νιώθεις καθαρά τρόμο, καθαρά αγωνία, καθαρά απειλή ενώ στην άλλη περίπτωση υπάρχει έντονο, στην περίπτωση είναι που κουμπου, πως ας πούμε ε, σαν αντίστοιχο όρο, υπάρχει και το ερωτικό στοιχείο δηλαδή νιώθεις ότι κάποιος ας πούμε έρχεται να σε κακοποιεί σεξουαλικά. Μάλιστα. Uh, να περάσουμε λίγο και στο θέμα της σκιάς που αναφερθήκαμε προηγουμένως uh, Θα ήθελα να μας πείτε, πλέον περνάμε σε ένα άλλο θέμα, έστω και παρεμφερές uh, Σε γενικές γραμμές, τι είναι αυτό το οποίο αποκαλείτε εσεί uh, ως φαινόμενο της σκιάς φυσικά <Συθυντικά>, μιλάμε για το ίδιο θέμα και όχι για ένα άλλο θέμα κατά τη δική μου εκτίμηση ε, Απλά αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, όπως για παράδειγμα ας πούμε, το που, που, που λέμε παραδοσιακά Ή, ξέρω εγώ, τι μόρα. <coughs> αυτά είναι κουμπος Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η σκιά είναι η αρχή από όπου προκαλούνται αυτά τα φαινόμενα Δηλαδή υπάρχει ας πούμε μια βάση, ε, μια πηγή αυτών των ε, φαινομένων από την οποία ξεκινούν διάφορε εκδηλώσει. Δηλαδή, υπάρχει ε, μια επικοινωνία με τον άνθρωπο, με, δηλαδή με κάποιο τρόπο αντιλαμβάνεται την ύπαρξη αυτή τη αρχή και ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται είναι με μια σειρά από φαινόμενα. Κάποιοι από αυτά τα φαινόμενα είναι η μόρα, είναι το οίκο που λέγαμε και αυτά. Απλά η μόρα τυχαίνει να είναι το πιο συνήθε από τα φαινόμενα αυτά. Πολλέ περιπτώσει α πούμε φαντασμάτων παραδοσιακά πάλι όπω ε, λέμε ή ξέρω εγώ κάποιες περιπτώσεις άλλων καταστάσεων, π.χ. ας πούμε δαιμονισμού, poltergeist. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα, τα οποία κατά την εκτίμησή μου ουσιαστικά ξεκινάνε από την ίδια πηγή. Από αυτό που αποκαλώ σκιά. Ωραία κύριε Μπράιτ, θέλω να σας ρωτήσω, αν τα φαινόμενα της μόρας ή της σκιάς που έχουν κάποιε μικρές διαφοροποιήσει μεταξύ τους, αν εν τέλει αυτά τα φαινόμενα μπορούμε να πούμε ότι συνδέονται και με συγκεκριμένους χώρους δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι π.χ. ένας χώρος ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί χαρακτηριστής υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένοι χώροι οι οποίοι ενισχύουν την παρουσία και την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων ε, δεν έχουμε δώσει ακριβώς ορισμό του ότι είναι σκιά Απλά έχουμε πει ότι είναι ας πούμε, ένα, μια αρχή Μια σκοτεινή ενέργεια που φανταστείτε Που περιβάλλει εγώ το, τον κόσμο ή, Και που με κάποιο τρόπο Μπορεί να εκδηλώνεται ας πούμε, Και να γίνεται αντιλεπτή και από τον άνθρωπο Ενδεχομένως να του απορροφά ενέργεια Και τέτοιους ε, σχέσεις δηλαδή να αναπτύσσεται Ανάμεσά τους ε, ε, Εκείνο λοιπόν που ε, ήθελα να πω είναι ότι ο τρόπος ε, με τον οποίο εκδηλώνεται μέσα στο πεδίο της ανθρώπινης αντίληψης αν θέλετε δηλαδή ας πούμε ότι ο, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ένα πεδίο το οποίο είναι νοητό βασικά δεν έχει συγκεκριμένες αρχές αλλά είναι ένα φάσμα ε, αυτό το πεδίο μέσα στο οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος η ε, μπορεί να εκδηλώνεται σε αυτό σε ένα χώρο που ουσιαστικά λειτουργεί ως σπήλι, ω κομπικό σημείο. Αυτός λοιπόν ο χώρος, κατά μία έννοια μπορεί να είναι ένας χώρος καθαρά γεωγραφικός, δηλαδή ένα σημείο όπως αυτά που λέτε ένα σπίτι ας πούμε που έχει μία βαριά παράδοση, ε, ένα πηγάδι το οποίο είναι πάρα πολύ συνδέεται με το συγκεκριμένο θέμα, ένα καλό παράδειγμα, ε, ή τέλο πάντων κάποιο άλλο συγκεκριμένο σε μια διασταύρωση, ένα σταυροδρόμο που έχει και συμβολική δύναμη πέρα των άλλων. Ή αντίστοιχα μπορεί να είναι και μια πύλη, την οποία ουσιαστικά ανοίγει ο ίδιο ο άνθρωπο, με το να βρίσκεται ο ίδιο σε ένα πέρασμα, σε ένα άλλο πεδίο αντίληψη. Δηλαδή, γι' αυτό και ακριβώ ε, εμφανίζεται την ώρα που βρίσκεται σε υπναγωγικό ή υπνοποπικό στάδιο. Δηλαδή την ώρα που ξεφεύγει από ε, το στάδιο του συνειδητό και βρίσκεται και αρχίζει και περνάει προς, προς το ασυνείδητο και εκεί πάλι περνάει σε ένα άλλο φάσμα αντίληψης μπορεί να την αντιληφθεί και σε εντελώς ε, ε, ε, ασυνείδητη κατάσταση κατά τον ήρεμα ή και σ, ακριβώς στο κατόφυλλο διάμεσα Πολύ ωραία Λοιπόν να... Να πέρασω και στην α, τελευταία ερώτηση που έχω να κάνω εγώ απόψε Θα έχει και άλλη μία ο Ανδρέας α, Αν κάποιος, α, και είναι αρκετοί οι φίλοι οι οποίοι μας έχουν στείλει τι εμπειρίες τους Αν ακούγατε προηγούμενο στην εκπομπή μας α, Αντιμετωπίσει τη μόρα Ποιες είναι οι συμβουλές οι οποίες, α, τις οποίες θα θέλετε να του δώσετε Πώς θα μπορούσε κάποιο να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο φαινόμενο ε... Ναι. Ε, καταρχήν, επειδή διαβάζω τώρα και τη σελίδα σας, συμφωνώ με τη συμβουλή που δίνει και, και η κυρία Θαμείο. Ε, δηλαδή, πραγματικά πρέπει να προσπαθήσει να έχει αυτοέλεγχο και να μην αφαιθεί στο φόβο και στον δρόμο της στιγμής. Ε, κάποια γρήγορη μέθοδο για, για να ξεφύγει κανεί από ένα τέτοιο αγκάλιασμα, να το πω έτσι σουραλιστικά, είναι να κάνει μια προσευχή και είναι κάτι που βγαίνει πολύ ενστικτοδό ακόμα και σε άτομα τα οποία δεν είναι θρήσκε και δεν ασχολούνται ας πούμε, με τη θρησκεία και παρόλα αυτά λειτουργεί γιατί λειτουργεί και σαν σύμβολο. Ε, σαν συγκεκριμένη μέθοδο. Ουσιαστικά, καλείται να προβάλλει μια αντίδραση και μια αντίσταση σε. Σε, σε, σε, σε εκείνη την ενέργεια ουσιαστικά Στη σκιά γιατί τώρα είπαμε Η μόρα είναι άλλο πως την ερμηνεύει κανείς Και πως την αντιλαμβάνεται Πως την ε, χαρακτηρίζει Και προσπαθεί να την εξηγήσει Αλλά αυτό που είναι πίσω από αυτό είναι η σκιά Λοιπόν εκείνο που Ουσιαστικά λοιπόν πρέπει να κάνει Είναι να καταφέρει να υπερνικήσει Τον τρόμο της στιγμής Και έτσι Απαγκιστρώνεται από Την κατάσταση Τη δεδομένη στην οποία έχει βρεθεί από εκεί και πέρα υπάρχουν και πιο ε, μακρύχρονοι τρόποι έτσι που απαιτούν περισσότερη προσπάθεια για να, για να πει κανεί ότι ξεπερνάει κάθε κίνδυνο ε, εκδήλωση τέτοιων ε, εμπειριών ε, το, το οποίο σχετίζεται με την αυτογνωσία αλλά από εκεί και πέρα πάμε σε διάφορες φιλοσοφικές ε, ε, θεωρίες και... Που, με τους διάφορους τρόπους φώτισης ας πούμε, που προτείνονται από όλες τις φιλοσοφικές σχολές που υπάρχουν, πούμε, για παράδειγμα. Πολύ ωραία κύριε Μπράιντ. Και για να κλείσουμε έτσι την απόψηνή μας συνέντευξη και την παρουσία σας στην Αστρική Πύλη και τον Ατλαντή FM, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε να προτείνετε στους φίλους Ατλαντή και στους φίλους της αστρική Πύλης κάποια αναγνώσματα, κάποια βιβλιογραφία η οποία θα τους βοηθήσει να εισαχθούν στο φαινόμενο της μόρας. Ναι. Ε, κοίταξε, ένα... δεν είναι πάρα πολλά. Η βιβλιογραφία δεν είναι πολύ μεγάλη και όντω ε, πράγματι τα τελευταία χρόνια κυρίως έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν κάποια, ξέρω, κάποια βιβλιογραφία σχετική ένα θεμελιώδες έργο σχετικό με το φαινόμενο της Μόρας ουσιαστικά είναι το The Terror of Comes in the Night του καθηγητή David Hafford που γράφει πριν από 30 χρόνια και το οποίο είναι μια πολύ καλή ε, και αρκετά επιστημονική δηλαδή ε, αντιμετώπιση του φαινομένου και εξέταση του φαινομένου παρόλο που ουσιαστικά αντιμετωπίζεται ε, φαινομενολογικά δηλαδή όσον αφορά ακριβώς ε, σαν συλλογή ε, ε, εμπειριών και καταγραφή τους και ε, αφήνοντας κάποιες εχμές, ε, δηλαδή να φανούν κάποια στοιχεία τα οποία δεν δε εξηγούνται παρκώς ε, έτσι με πολύ απλές μεθόδους και με, με απλές θεωρίες ας πούμε ε, αλλά γενικά είναι μια πολύ καλή βιβλία που γενικά την έχουν σε εκτίμηση όλοι όλες, και όλες οι πλευρές δηλαδή που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα ε, από εκεί και έστερα υπάρχουν και κάποια άλλα έργα ας πούμε τα οποία έχουν γράφτεί τα τελευταία χρόνια υπάρχει ξέρω εγώ ένα βιβλίο ε, που λέγεται ε, Sleep Paralysis το οποίο νομίζω πέρυσι πρόπερση είχε γράψει ένα γνωστό με τον οποίο συζητάγαμε το θέμα κάποτε σε ένα ξένο φόρουμ στέλει Άντλερ είναι το όνομα ε, Υπάρχει μια άλλη συλλογή που λέγεται The Nightmare Encyclopedia για παράδειγμα ε, του Τζεφ Μπελάγκερ ο οποίος είναι ένας αξιόλογος ερευνητής που ασχολείται πολύ με φαντάσματα με, με σιωμένα ε, με ριγκοσχάνς και ε, Γενικά δεν είναι πάρα πολλά τα βιβλία αλλά ε, μπορεί κάποιο να αρχίσει να βρίσκει κάποια βιβλιογραφία ε, κυρίως στο εξωτερικό στην Ελλάδα ε, όχι τόσο με το φαινόμενο της μόρα, ε, γενικά μια προσέγγιση της σκιάς ε, παρόλο που δεν γίνεται ε, το λένε, ε, δεν γίνεται ταύτιση με το θέμα της μόρα, αυτό είναι δική μου ξέρω εγώ Σύνδεση του θέματο μέσα από τη δική μου έρευνα. Είναι βέβαια το βιβλίο του Μπαλάνου που αναφέρατε όσον αφορά τη Σκιάτο, κάτι που έγινε πριν Σκιάτο, που είναι επίση ένα πολύ αξιόλογο έργο. Ε, απλά δεν ασχολείται τόσο πολύ Στο θέμα των εμπειριών Μόρα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι μέσα από αυτή τη συνέντευξη δώσαμε αρκετά ερεθίσματα στου φίλου ακροατέ. Ήταν μια πλούσια νομίζω και περαικτική συνέντευξη από τον ερευνητή κύριο Τζόναθαν Μπράιτ. Τον οποίο βέβαια να πούμε για όσου έχετε την περιέργεια να γνωρίστε, να ανταλλάξετε απόψεις, να του στείλετε τις εμπειρίες σας. Έχει και αυτός α, λογαριασμό facebook, θα τον βρείτε ως Τζόναθαν Μπράιτ. Αλλά αν θέλετε να σας κάνουμε και εμείς έτσι το, να μεσολαβήσουμε έτσι ώστε να του στείλετε κάποια επιστολή, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Κύριε Μπράιτ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην Αποψινή Αστρική Πύλη. Καλό σας βράδυ, να ευχηθούμε. Και μ, κλείνοντας να πούμε ότι προσοχή στη μόρα, έτσι. Οκ, okay, καλό βράδυ, λοιπόν. Λοιπόν, Τζόναθαν uh, Μπράιτ, αυτός ήταν. Uh, η ώρα έχει φτάσει 12 παρατέταρτο και εμείς, αν θέλουμε να είμαστε εντάξει με την ώρα, θα πρέπει να περάσουμε γρήγορα-γρήγορα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που δεν νομίζω να προλάβουμε να τα πούμε. Σίγουρα θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον ψυχολόγο, τον συγγραφέα και αρχισύντακτη του περιοδικού μίστερη, τον Γιώργο Ιωαννίδη με τη στήλη του ΟΚΑΛΤ -Πανόραμα. Εμείς να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας όπου μπορείτε να μας στείλετε και τις δικές σα εμπειρίες που συνδέονται και με το απόψινό θέμα της εκπομπής που είναι η μόρα. Ναι. Είναι το ραδιοφωνική αστρική πύλη στο facebook λογαριασμό ή αλλιώ μπορείτε να μας βρείτε πληκτρολογώντας Stargate FM Το email μας stargatefm.gmail.com Καθώς και τα SMS του σταθμού Γράφετε αλφα και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54454 Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα, τρύπες από ό,τι βλέπω Και επιστρέφουμε με τον Γιώργο Ιωαννίδη Κλαδής 105,2 Η αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη και δεν ακούω τι σκέψει μου. και πάλι μαζί σα τελευταίο δεκάλεπτο της α, κανονικής διάρκειας της Ρώης Εκπομπής. Έχει μεγάλη διαφορά <laughs> γιατί ναι. πάντα φροντίζουμε να α, υπερβαίνουμε κατά ελάχιστα λεπτά το όριο. Α, είναι και πολλά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε. Λοιπόν, περνάμε κατευθείαν στον Γιώργο Ιωαννίδη, τον του περιοδικού Μίστερη από τη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος, α... Ξέρουμε και ότι ειδικεύεται στο θέμα τη σκιάς και τη μόρα και θα, θα μα πει πάρα πολλά πράγματα. Έχει να προσθέσει στοιχεία ο Γιώργος. Γιώργο. Γιώργο, μα ακού. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργο. Πώ uh, έχει μέχρι στιγμή στην, uh, τη ροή τη εκπομπή, Έχει κάποια, uh, κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελε να προσθέσει. Κάτι ναι, το οποίο. τη γνώμη του γενικότερα ναι. για το φαινόμενο τη μόρα, θα θέλαμε. Yeah. Εξαιρετική εκπομπή ακόμη μια φορά και σε κατάλληλη χρονική διάρκεια αν να σκεφτούμε ότι είναι βράδυ ότι μεσολάβησε η Μεγάλη Πανσέλνος και πλησιάζει 12 η ώρα και φυσικά η Μαγική ώρα 3 και 4 κάτω το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο εύκολο ε, Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σίγουρα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ε, ερμηνείε του τι είναι η μόρα ε, και η πρώτη μου και εμένα πριν χρόνια προσέγγιση είχα οδηγήσει σε πέντε κατηγορίες. Ε, ήδη αναφέρθηκε η ιατρική, ε, αναφέραμε τη Μόρα, υπάρχει και άλλα ονόματα της Μώρα. στη Θράκη για παράδειγμα λέγεται Τσόγκολος, ε, σε άλλες περιοχές θα το δείτε σαν ε, Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι και εγώ θεωρούσα παλιότερα ότι μπορούμε να συσχετίσουμε τη Μόρα με τη θεωρία του Μπαλάνου ε, για την έρβουσα σκιά. Λέω δεν θεωρώ ότι μπορεί να, συ, να ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό είναι το λόγο ότι είναι σαν να λέμε ότι όλα τα σκιώδη φαινόμενα έχουν μια κοινή πηγή, είναι σαν να λέμε ότι όλοι οι ε, έχουν μια κοινή πηγή. Και αυτό, ε, κατά τη γνώμη μου, είναι κάπως παράδοξο. Όλα αυτά τα φαινόμενα μεταξύ τους, τα σκιώδη φαινόμενα, είναι τόσο διαφορετικά. Αν τα μελετήσεις ένα προς ένα με εξαιρετική, ε, εξαιρετική προσοχή, θα δει κανεί, κατά τη γνώμη μου πάντα, ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές, διαφορετικά αίτια. Ε, οπότε η γενίκευση μιας σκιώδης πραγματικότητας, υπερβατικής πραγματικότητας που είναι κάπου στο σύμπαν ή περιβάλλει το σύμπαν, θυμίζει ε, μια όμορφη ε, ρομαντική θεωρία, αλλά νομίζω ότι εκεί έξω τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Αυτό ήταν μια αρχική μου αντίρρηση και θα ήθελα να τη θα στου πριν περάσει το στο θέμα της α, της σου στήλη. Εγώ θα ήθελα να σου κάνω μία άλλη ερώτηση. Ε, όπως πολύ καλά ξέρουμε, θυμάμαι στην, και στην εκπομπή για τα όνειρα που είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, και τον κύριο Βιαννίτη, αλλά και, και εσένα εδώ. Ε, υπάρχει, υπάρχει πολύ ψωμί στο θέμα της ανάλυσης των όνειρων μέσα από μία καθαρά ψυχαναλυτική έτσι, ε, οπτική. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω όλες αυτές οι εμπειρίες α, που μας στέλνουν α, οι φίλοι μας για το φαινόμενο της μόρας, άλλες διαβάσαμε, άλλες όχι, μπορούν, θα μπορούσαν επίσης να αναλυθούν μέσα από μια ψυχαναλυτική οπτική α, με τρόπο έτσι ώστε να βγαίνουν ορισμένα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την α, ψυχολογική μα κατάσταση, για τα μηνύματα τα οποία μα στέλνει το υποσυνείδητό μα. Η απλή απάντηση είναι απόλυτα ναι. Οτιδήποτε συμβαίνει στην καθημερινότητά μας οποιαδήποτε στιγμή έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Για το πιο απλό ε, παράδειγμα εδώ πέρα είναι συνήθως τα περιστατικά ε, του συνδρόμου συνηθλίψης της μόρας δηλαδή συμβαίνει σε, σε, σε περιόδους ε, ιδιαίτερου αγχού και στρες. Ή, αν το δούμε και λίγο πιο παραφυσικά, όταν η άβρα μας είναι πιο ευάλωτη. Άρα ε, η συναισθηματική μας κατάσταση είναι πιο, πιο ε, πεσμένη. Ε, επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί κάποια άτομα βλέπουν ή ακούν κάτι. Ε, συνήθως ε, το, αυτό καθ' αυτό το φαινόμενο είναι η παράλυση του σώματος και η δυναμία της ε, να αναπνεύσει κανείς. Συνοδεύεται όμως με ακουστικά ή οπτικά φαινόμενα. Θα δει το άτομο δηλαδή μια μαύρη σκιά να είναι πάνω του Μερικές φορές υπάρχουν ε, και ε, προεξοχές αντρίχες και φυσικά το αρχιτυπικό στοιχείο τα κόκκινα μάτια. Μεριές φορές μάλιστα άρεσε υπάρχει και ακουστική, ε, ακουστικά φαινόμενα. Η, η σκιά αυτή να λέει κάτι ή ακούγεται ένα ήχο σαν καμπανάκι στο αυτή. Γιατί λοιπόν ε, το ασυνείδητο το άτομο βλέπει αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι αν το κάθε άτομο ε, αναλύσει το πότε είδε και τι ακριβώς είδε σε σχέση με την καθημερινότητά του, την παιδεία του, τις γενικότερες εμπειρίες, θα βρει πράγματα που αφορούν το ίδιο το άτομο. Οπότε μια τέτοια εμπειρία έχει αξία, έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί μου συμβαίνει, γιατί μου συνέβη με αυτόν τον τρόπο και όχι με κάποιον άλλο τρόπο. Γιατί δηλαδή κάποιοι άνθρωποι βλέπουν στο κρεβάτι τους στην άκρη έναν άγγελο και όχι μια μόρα. Τι συμβαίνει, γιατί η σκιά, πόσο σκοτεινή είναι η ζωή μου, η οποία μαγνητίζει ε, σε συμβολικό τρόπο, σε ψυχοπαθολογικό τρόπο, σε παραφυσικό τρόπο, δεν έχει τόσο σημασία. Η σημασία έχει ότι μαγνητίζει τέτοια φαινόμενα. Αυτό λέει πολλά, πιστεύω, ε, για το άτομο εκείνη τη στιγμή στη ζωή του που είναι. Και δεν είναι τυχαίο, και είπα τον όρο μαγνητισμός, μία από, τις, ε, μία από τα πιθανά αίτια της μόρα είναι ο ψυχικός βαμπυρισμός. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει δουλευτεί αρκετά. Ε, υπάρχουν διάφορα τάγματα στην Αμερική και στην Ελλάδα που ασχολούνται με το σύστημα αυτό και ένας ψυχικός βαμπυρισμός, δηλαδή ένα άτομο το οποίο κάνει μια αστρική προβολή, έρχεται στο θύμα του την ώρα που κοιμάται και ε, αντλεί ενέργεια. Τέτοιοι άτομα υπάρχουν. Ακούγεται παράξενο γραμματικά. Και υπάρχουν και τεχνικές που μπορεί να τα αναπτύξει σε αυτές τις Αν, λοιπόν, μια τέτοια προσπάθεια ενό ψυχικού να αφαιρέσει τη βιοενέργεια από τύχη, τότε το άτομο μπορεί να ξυπνήσει και αυτό το οποίο θα δει θα είναι κάτι σαν μια μόρα οπότε αυτό έχουμε και αυτό υπόψη μα ως μια πιθανή αιτία Μάλιστα, ειδικά αυτό το τελευταίο περί ψυχικών βαμπύρ οφείλω να ομολογήσω ότι αρκετοί φίλοι της εκπομπής μας έχουν κάνει νύξεις Ίσως θα το κρατήσουμε σαν άσως το μανίκι για εκείνη την τελευταία εκπομπή της χρονιάς που λέγαμε Αντρέα Δεν είναι από τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστούμε Έτσι, Αυτή η ολονικτία το... η, η οποία σκοπεύουμε να κάνουμε εδώ στον ατλαντή κάποια στιγμή Λοιπόν, ε, δεν ξέρω Γιώργο αν θέλεις να μπούμε όμως ε, στη στήλη κανονικά το occult panorama. Ε, αν δεν κάνω λάθος ε, έχει κάποιο νέο σχετικά με, το, με την ανακάλυψη του βιβλίου των νεκρών ή κάνω λάθος. Ναι ακριβώς πριν λίγες μέρες ε, ανακαλύφθηκε στο λαν της Αυστραλίας εκατό θραύσματα από έναν αρχαίο γυπτιακό πάπυρο ε, που δείχνουν, ρίχνουν περισσότερο φως το τι οι αρχαίοι Αιγύπτοι ε, θεωρούσαν ότι συμβαίνει στο ταξίδι του νεκρού στον άλλο κόσμο. Το θέμα είναι το εξή όμως. Στην ελληνική μπλοκόσφαιρα δυστυχώς πέρασε με ένα όχι και τόσο σωστό τρόπο. Οι περισσότεροι, τα περισσότερες οριστελίδες γράψανε ότι ανακαλύφθηκε επιτέλους ε, η βίβλος των νεκρών. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η βίβλος των νεκρών είναι γνωστή από το, τουλάχιστον το 19ο αιώνα και υπάρχουν μεταφράσεις και υπάρχουν και σε μουσεία, όλα αυτά τα, τα ξέρουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά ε, βρέθηκαν κείμενα, ε, κεφάλαια από το θέμα αυτό, τα οποία δεν ήταν γνωστά μέχρι σήμερα. Ε, το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει μόνο μία βίβλο των νεκρών, υπάρχουν όμω πολλά διαφορετικά κείμενα. Αν διαβάσει κανεί, ίσω το, το μοναδικό βιβλίο στην Ελλάδα για το θέμα αυτό του καθηγητή Αιγυπτιολογία ε, του Κουσούλη, Φάντο και τα ρήχευση στην αρχαία Αίγυπτο. Θα δει ακριβώς ότι υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα τα οποία εμείς σήμερα τα ονομάζουμε βίβλος των νεκρών αλλά όλα αυτά τα κείμενα περιγράφουν το τι συμβαίνει ακριβώς στην άλλη πλευρά τι πρέπει να κάνει ο νεκρός ε, στο ταξίδι στον άλλο κόσμο για να γίνει ένα αστέρι, να γίνει ένας ήλιος και αυτό είναι, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που θα ήθελα όμως να μείνω περισσότερο είναι ότι η δική μας εποχή Στερείτε τέτοιων βιβλίων. Είναι εξαιρετική σημασία σε αυτά τα βιβλία και δεν είναι τυχαίο που μεγάλοι πολιτισμοί όπω η Αίγυπτο ε, και το Βουδισμό, στο Θιβέτ, υπάρχουν βιβλία που εξηγούν στου ε, ε, ετοιμοθάνατου τι θα συμβεί μετά το θάνατο. Του προετοιμάζουν και του δίνουν οδηγίε για το πώ να εξελιχθούν ώστε να λυτρώσουν τι ψυχέ του. Σήμερα εμεί, στο δυτικό κόσμο δυστυχώ, έχουμε προσκληρωθεί τόσο πολύ στην ικανοποίηση του ματριαλισμού που έχει δημιουργηθεί ένα υπαρξιακό κενό. Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι το πνευματιστικό κίνημα στις αρχές του προπερασμένου αιώνα προσπάθησε να καλύψει αυτό το κενό. Σήμερα κιόλα, εν έτη 2012, βιώνουμε την άρθυση του πνευματιστικού κινήματος μέσα τον ghost hunting. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο που έχουμε μια ραγδαία αύξηση στα αποκριφιστικά τάγματα που οδηγούν το άτομο σε μια πιο προσωπική σχέση με τη μεταφυσική. Ε, εκεί που θέλω να καταλήξω το εξή: Ότι ο άνθρωπο τη σημερινή εποχή προσπαθεί να κερδίσει εκ νέου τη χαμένη γνώση τη θανάτια ζωή. Κάποτε το πρόσφεραν αυτό ε, οι μεγάλε θρησκείε. Σήμερα για χι λόγου δεν το καταφέρνουν. Ε, δεν είναι τυχαίο λοιπόν που όλοι μα συγκινούμαστε και αμέσω ενθουσιαζόμαστε ε, με ειδήσει όπω αυτέ: Ότι ανακαλύφθηκε η βίβλο των νεκρών, ε, γιατί αναζητούμε ουσιαστικά τα μυστικά του επέκεινα. Ε, κάπου, ε, και καθώ μπορούμε να έχουμε ταυτίσει τη συνειδητή μας ζωή με τις έχνης καθημερινότητας Έχουν παγιδευτεί στην καθημερινότητα, η καθημερινότητά μας είναι ένα μάτριξ, μια φυλακή Υποσυνείδητα λοιπόν διψάμε για τις μεγαλύτερες αλήθειες της ύπαρξης Ωραία, πολύ βαθιά φιλοσοφικά ζητήματα και μάλιστα ετερόκλητα Έθεσες Γιώργο μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα Πάντα είναι συμπρυκνωμένος ο λόγος του Γιώργου και προσπαθεί να μας πει σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα όσα θα μπορούσε να αναπτύξουμε πούν άλλοι για ώρες. Ας Έτσι. Okay. Είναι βέβαια και ένας έμπειρος πλέον α, ραδιοφωνικός ρεπόρτερ θα έλεγα. Ε, ναι, 22 εκπομπές έχει κάνει τουλάχιστο <laughs> στην Άστρικη. <laughs> Όχι 22, εντάξει, 20. πάνω από 10. Ε, δεν ήταν σε όλες μαζί μας. ναι, σωστό, και αυτό το rotation που λέγαμε, ναι. Λοιπόν, α, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και για την απόψηνή σου παρουσία. Σε δύο εβδομάδε θα τα ξαναπούμε μέσα από τη συχνότητα του Ατλάντη. Καλησπέρα, παιδιά, και να κοιμηθείτε μπρούμητα απόψε. Ήταν νομίζω το μήνυμα της βραδιάς ναι. Να αποφύγουμε τη... ε, την επίσκεψη της μόρας Η οποία μάλλον θα δούμαστα τα έχει μαζεμένα απόψε Ήταν το κοινωνικό μήνυμα της Αστρικής Πύλης Μετά, την, μετά από αυτό το δίωρο ανατριχιαστικό κατά περιόδους με όλες αυτές τις προσωπικές εμπειρίες και που σας διηγήθηκαμε και μπορούμε πούμε ότι μα, δεν μας εξέπληξα αλλά μας χάρη σε πάρα πολύ η πολύ έντονη επικοινωνία των φίλων της εκπομπής οι οποίοι ήθελαν να μοιραστούν τις πάμπολες τέτοιες εμπειρίες τις οποίες είχαν και έχουν τελικά επιβεβαιώνεται και άλλη μια φορά ότι το φαινόμενο της μόρας ή της σκίας είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Εμείς πήραμε τα μήνυματά μας, ελπίζουμε να πήρατε κι εσείς τα δικά σας, να σας βοηθήσαμε, να σας δώσαμε προβληματισμούς, να σας δώσαμε κάποιες πιθανές εξηγήσεις αυτού του φαινομένου και να σας βοηθήσαμε να, ξεπεράτε, να ξεπεράσετε ίσως το φόβο το οποίος μπορεί να περιβάλλει όλα αυτά τα περίεργα φαινόμενα. Να πούμε ότι η συζήτηση μέσα στον α, τοίχο της α, ραδιοφωνικής αστρικής πύλης στο facebook συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή και λογικά θα συνεχιστεί και μετά την εκπομπή. Έχει μπει και ο κύριος Μπράιτ, τον οποίον τον είχαμε μαζί μας πριν από λίγα λεπτά. Είναι και ο Γιώργος Ιωαννίδης εκεί. Λοιπόν, εμεί από τη μεριά μας α, να σας ευχηθούμε κάπου εδώ α, καλό βράδυ. Λίγο πούμε... πριν το κλείσιμο. Ε, θέλουμε να σας προτιμάσουμε για, τις, για το Σαββατοκύριακο το μεθεπόμενο Σωστά και αυτό. 19 με 20 Μαΐου λαμβάνει η χώρα το δεύτερο πανε, πανελλαδικό συμπόσιο εναλλακτικής αναζήτησης, το οποίο συνδιοργανώνεται από το εταφυσικό.gr και από τις εκδόσεις εσωπτρων στην ουσία και εμεί παραγωγή της αστρικής πύλης, μάλλον που τη να είμαστε και παραγωγή της αστερικής πύλης και από τα συντονιστικά μέλη στο του μεταφυσικό.gr εμπλεκόμαστε στην διοργάνωση αυτού του συμποσίου το οποίο να πούμε θα λάβει χώρα στο Θέατρο Α εδώ στην Αθήνα επί της Πατησίων όπως σας είπε και ο Αντρέας, το Σαββατοκύριακο 19 με 20 Μαΐου το πλήρες πρόγραμμα επειδή έχει καθυστερήσει ήδη αρκετά η λογική λέει ότι θα αναρτηθεί μέσα στη βδομάδα και στην κεντρική σελίδα του μεταφυσικό.gr ήδη αν πείτε εκεί υπάρχει ένα σχετικό α, θέμα το οποίο θα ανανεωθεί με το πρόγραμμα μέσα στα επόμενα 24. Στην ουσία όλοι εσείς οι οποίοι η Αστρική Πύλη ε, έχει αγγίξει κάποιε χορδές μέσα σας και νο, θεωρείτε πλέον ότι σας ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα θέματα τα οποία εμεί ονομάζουμε εναλλακτική αναζήτηση ε, εκείνο το διήμερο 19 με 20 Μαΐου θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε πάρα πολλού ανθρώπου. Ουσιαστικά αποτελεί μια γιορτή της εναλλακτικής αναζητήσης ναι. συγκεκριμένη ε, θα, θα ακούσετε πολλές απόψεις οι οποίες, να σας πω την αλήθεια, μπορεί κάποιε φορές κάποιες τέτοιες φωνές να μην ακούγονται και από την αστρική πύλη. Ωστόσο τόσο συχνά βέβαια εμεί κάναμε ένα θέμα το οποίο είναι μεταφυσικό απόψε. Δεν το συνηθίζουμε τόσο πολύ. Κάνουμε, καλούμε συνήθω ανθρώπους που είναι πιο πολύ προς τον επιστημονικό κλάδο Τέλο πάντων θα γίνει ίσως και θεμαγούς και επιλογή αυτό. Υντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε και μια μεταφυσική διάσταση σε αυτόν τον κόσμο. Πάντα, πάντα. Έτσι και αλλιώς η, η έρευνά μας και τα ενδιαφέροντά μας στρέφεται σε αυτό, προς αυτό το μετέχμιο. Αν δεν υπήρχε και η άλλη πλευρά, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να βαδίσουμε στη μία. Όπως σα είπαμε, έχουμε τα, τα δύο μας πόδια σε διαφορετικές βάρκες και είτε στρέφουμε το κεφάλι μας στην αριστερή είτε στη δεξιά. Αν νομίζουμε ότι υπάρχει άλλη πλευρά, τότε υπάρχει. Τι λέτε ρε παιδιά. Λοιπόν. Ε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε όντω για τα καλά Να βάλουμε ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι Να σας πούμε ότι θα είμαστε και εδώ την επόμενη εβδομάδα Με άλλο ένα θέμα το οποίο φανταζόμαστε ότι θα σας αρέσει Όπως και το αποψινό. Και το οποίο να πούμε ότι θα ανακοινώσουμε όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα Μέσα από τον λογαριασμό μας στο facebook ραδιοφωνικέ. Τρικιπύλη Να είστε καλά, καλή εβδομάδα Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα 10 με 12 εδώ στον Ατλαν και μην ξεχνάτε ότι η αλήθεια είναι εκεί έξω. Καλό βράδυ. Η άνοιξη τη μουσική συνεχίζεται. Και για το μήνα Μάιο, στο μουσικό περίπτερο του Ατλαντή, θα βρείτε CD με 1, 2, 3, 4 και 5 ευρώ. Ακόμα, μπλούζε, καπέλα, αξεσουάρ και ροκ δωράκια σε πολύ χαμηλέ τιμέ. Και ο Μάιος είναι μήνα του CD στο περίπτερο του Ατλαντής. Θα το βρείτε στην Οδό Καραπιτσερή, ανάμεσα στο Αλούφαν Park και το Βίλατς, καθημερινά και το Σαββατοκυριακά, εκτός Τρίτης, μετά τις 6 το απόγευμα. Ατλαντής. Mono Rock.